Καλησπέρα, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα από Κρήτη, Μηνάντη, Παπαμίτσου και ακούτε την εκπομπή του καιρού το Διάβα κάθε Δευτέρα βράδυ στις 12 είμαστε εδώ. Στις 10, συγγνώμη, είμαστε εδώ. Πώς είστε, τι κάνετε. Μια καταπληκτική εκπομπή προηγήθηκε με την κυρία Μαρία Τζάνη και εμείς είμαστε εδώ να συνεχίσουμε με μια... Συγκλονιστική εκπομπή και γιατί το λέω αυτό, γιατί ο καλεσμένος μου σήμερα είναι μοναδικός, είναι σύγλωνιστικός και πιστεύω ότι θα περάσουμε καταπληκτικά, θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι απόψε. Σήμερα λοιπόν απόψε κοντά μας είναι ο κύριος Μινάς Καφάτος. Περνάω γρήγορα γιατί εκρεμεί η σύνδεσή μας με Καλιφόρνια από τις Ηνωμένε Πολιτείες όπου δουλεύει, ζει και εργάζεται πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Καφάτος, γεννημένο στην Κρήτη, πήρε πτυχίο φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κορνέλ το 1967, διδακτορικό στη φυσική από το MIT το 1972, μετά διδακτορική έρευνα στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Κόγκαρ της NASA, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Jones Mason το 84, όπου παρέμεινε μέχρι το 2008, υπηρέτησε ως κοσμή τώρα στη Σχολή Υπολογιστικών Επιστημών, καθώς και διευθυντής του Κέντρου για την Παρατήρηση της Γης και τη Διαστημική Έρευνα. Μαζί με ομάδα επιστημόνων των υπολογιστών, ο Καφάτος προσλήφθηκε από το Πανεπιστήμιο Τσάμπμαν στην Καλιφόρνια, το Φθινόπορο του 8, που ίδρυσε και έγινε κοσμή του στο Κολεγίου Σμιτ, Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέχρι το 12. Σήμερα είναι διευθύντη του Κέντρου Αριστείας στα πρότυπα και παρατηρήσεις γεωσυστημάτων. Ο κύριο Καφάτος έχει συγγράψει βιβλία όπως τον συνείδητο σύμπαν, το μη -τοπικό σύμπαν, Uh, το τελευταίο του βιβλίο νομίζω, λέγεται «Είσαι το σύμπαν» και το έχει συγγράψει με τον Ντίπακ Τσόπρα, το γνωστό uh, συγγραφέα. Έχει περισσότερες από 300 δημοσιεύσεις, ερευνητικά, επιστημονικά, περιοδικά, με κριτικές, οποίες παραπέ... οι οποίες παραπέμπουν σε πάνω από 750 άλλες εργασίες. Uh, και οι έρευνε του έχουν επικεντρωθεί στην κοσμολογία, στην αστροφυσική, την κβαντομηχανική, την κβαντική βιολογία, στους φυσικούς κινδύνους, στην κλιματική αλλαγή, στις γεωεφαρμογές τη επιστήμης συστημάτων και στη λεπισκόπηση, στην τηλεεπισκόπηση. Επίσης, λοιπόν... Η συνεισφορά του είναι αξιοσημείωτη στη βελτίωση των ουσοθετικών κυκλοφοριών των τροπικών κυκλώνων... ...που χρησιμοποιούνται στα μοντέλα καιρικών προγνώσεων... ...σε νέες απόψεις για την αυτοοργάνωση του σύμπαντος με βάση τη θεωρία της πολυπλοκότητας. Πολλά έχουμε να πούμε με τον κύριο Καφάτο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου και μεγάλη τιμή που θα τον έχω απόψε κοντά μου... Ε, περνάμε γρήγορα σε ένα τραγούδι για να μπορέσω να κάνω την σύνδεση μαζί του. Μπορεί να ακούσετε να χτυπάνε μέσα τα Viber και τα, οι, διάφορες, οι διάφοροι ήχοι. Ε, μην δώσετε σημασία. Θα μιλήσουμε σε λίγο, θα είμαστε σε λίγο ζωντανά μαζί. Θα βρω και θα αγαπήσω, άστο, μη να σ' απαντήσω, ποτέ και πώς μαύρο το φως το πίσω. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Καφάτο, όπως ακούτε κιόλας. Νάτος, λοιπόν, κύριε Καθηγητά, να σταματήσω τη μουσική για να σας ακούσουμε καλύτερα. Κύριε Καθηγητά, καλησπέρα από Αθήνα, από Ελλάδα Ευτά. ήθελα να πω, από Κρήτη. Ε, από Κρήτη. Από Κρήτη, λοιπόν, από τα μέρη σας κοντά. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη μου η τιμή που σας έχω κοντά μου. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε απόψε εδώ και που θα μιλήσουμε μαζί για θέματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Τόσο πολύ που δεν το περίμενα η αλήθεια είναι, γιατί από τις αναρτήσεις που είχα στο Facebook που έκανα, ο κόσμος ανταποκρίθηκε συγκινητικά. Και αυτό έτσι Μάλιστα. μας δίνει λίγο ελπίδα, κύριε καθηγητά. <χεχε>, μας πάριστα, δίνει λίγο ελπίδα. Πάριστα. Λοιπόν, ε, μιλάμε από Καλιφόρνια, είστε στην Καλιφόρνια αυτή τη στιγμή, η οποία δοκιμάζετε. Ναι, ναι, είμαι στην Καλιφόρνια. Ναι, στο Λο Άντζελο είμαι συγκεκριμένα. Mm -hmm, mm -hmm. Είστε καλά. Μια yeah. χαρά. Yeah. Πότε θα έρθετε Κρήτη, νομίζω ότι ετοιμάζετε ένα ταξίδι με τη νέα χρονιά, ε, στι αρχέ τη χρονιά ναι, που ναι, θα μπει. Ναι, θα έρθω στη, στη, στο Μάρτιο του 2019. Να σα πω ακριβώ, νομίζω η δεύτερη εβδομάδα είναι του Μαρτίου. Εντάξει, θα το ανακοινώσω και εγώ από το, από το διαδίκτυο. Μην πουμε λεπτομερειε λεπτομέρειες. Κάπου νομίζω 20... 2-3 δεκαδιά. Λοιπόν, ε, λοιπόν θα, στην Ελλάδα θα είμαι από τις 10 mm -hmm. του μηνός του Μαρτίου μέχρι τις 24. Τώρα ακριβώς πότε θα με στην Κρήτη... Ε, Μάλλον στην αρχή θα είμαι στην Κρήτη. Ε, Τέλο πάντων θα το ανακοινώσετε, όπω είπα. Ωραία, θα το ανακοινώσετε και, τέλος... και εγώ θα το αναδημοσιεύσω. Για όσους ενδιαφέρονται ναι, να βγουν ναι, να σας ακούσουν ναι, ναι, και από κοντά. Και θα δώσω, θα δώσω ένα μάθημα στην Αθήνα, στο Σαββατήλιακο που είναι 22-23 του μηνό. Θαυμάσια, θαυμάσια. Λοιπόν... Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μα, γιατί αλήθεια είναι ότι έχω αγχωθεί, είστε πολύ άσχολο και δεν έχετε και πολύ χρόνο. <laughs> και Είναι πολύτιμο ο χρόνο, oh yeah. και θα αρχίσω να μιλάω σαν, το, το αυτό, σαν τη θάλασσα θα τρέχω. Λοιπόν, <laughs> <laughs> λοιπόν, ακούω, λοιπόν yeah. ακούστε να δείτε τώρα, εδώ πάντα μα λέγανε οι μεγάλοι γονεί μα, οι γιαγιάδε μα, οι, yeah. οι παππούδε μα, τι είμαστε εμεί τώρα, σαν, κόκο, σαν τον κόκο μέσα στην άμμο, τι είμαστε στο σύμπαν, ένα τίποτα. Ε, Μπροστά στο άπειρο τι είμαστε εμεί και ξαφνικά έρχεστε και γράφετε με τον Ντίπα Τσόπρα ένα βιβλίο που το ονομάζεται είσαι το σύμπαν και που ανατρέπεται ναι. μέσα από τον τίτλο και μόνο, πόσο μάλλον και με το περιεχόμενο που φαντάζομαι ότι θα αναλύετε ναι. τον τίτλο ε, διεξοδικά. Περισσότερο, βέβαια. Ανα, Ανατρέπετε λοιπόν όλο αυτό που λέγαμε ότι εμεί τώρα τι είμαστε ανθρωπάκια μπροστά στο σύμπαν, το άπειρο, εμεί είμαστε ένα κόκοσά μου, χωρί δύναμη, χωρί τίποτα, χωρί. Τι είμαστε τελικά, τι είναι ο άνθρωπο. Ε, έχει τόσο μεγάλη δύναμη που να μπορούμε να πούμε ότι ναι, είμαστε ο ίδιο. Ο, ο, ο κάθε άνθρωπο ω μονάδα είναι και το σύμπαν ολόκληρο μαζί. Λοιπόν, ε, να το πάρουμε ένα-ένα το θέμα, mm -hmm. πριν πάμε στο σύμπαν. Ε, θέλω να εντοπιστώ στο... στι λέξει που είπατε ότι δεν έχουμε καμία δύναμη. Ε, το ότι κάποιο που είναι πολύ μικρό ζεσμένο, δεν σημαίνει ότι κα... δεν έχει καμία δύναμη, έτσι. Ε, αυτό είναι ο τρόπο που ο άνθρωπο τα βλέπει τα πράγματα, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Α πάμε με το mirror Το mirror είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά μπορεί να σηκώσει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ, 10 φορέ νομίζω το βάρο του σώματό του. Τώρα, ο άνθρωπο να σηκώσει 10 φορέ το, το βάρο του, του ατόμου του, ε, δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, αν είσαι 70 κιλά, να, να σηκώσει 700 κιλά, δεν ούτε. Τον βαρέων βαρέων δεν το κάνει κάποιο αυτό. Επομένω, το ότι είναι κάποιο μικρό δεν σημαίνει μια μικρή μονάδα, δεν σημαίνει ότι δεν έχει και δύναμη. Αυτό είναι το, μόνο, το πρώτο σημείο που θέλω να εντοπίσω. Mm -hmm. Το δεύτερο είναι ότι ε, ναι, σωστά, ε, είμαστε ένα κόκο άμμο στο στο σύμπαν. Δεν, δεν υπάρχει αυτή η αφιβολία. Αλλά τι θα συνέβαινε αν αυτό ο, κόκ, ο κόκο του άμμου ή α πούμε το κύτταρο, οποιαδήποτε μονάδα θέλουμε να την πούμε. Περιέχει τα, πάντα. Περιέχει τα πάντα. Τότε, με αυτή την έννοια, και το μικρό και το μεγάλο, δεν είναι πια θέμα ε, διαφοροποίηση λόγω του μεγέθου, mm -hmm. τάξη μεγέθου. Να το πάρουμε λίγο πιο απλοϊκά, αλλά είναι σωστό το επιχείρημα που θα πω. Αν πάρουμε ένα μόριο νερού μέσα στον ωκεανό, ή να πάρουμε 10 μόρια νερού στον ωκεανό, τα μόρια του νερού, βασικά, είναι ο ωκεανός. Ο ωκεανός αποτελεί τα πάρα, πάρα, πάρα πολλά μόρια νερού. Λοιπόν, όταν λέμε ότι το νερό είναι ο ωκεανός και ο ωκεανός είναι νερό, δεν παίζουμε τι λέξεις. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ανταπόκριση μεταξύ των δύο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι θα έλεγε κανείς μόνο και μόνο που έχει να κάνει με το χώρο με το χρόνο. Mm -hmm. Επομένω είμαστε με μικροί, αλλά είμαστε συχνά μεγάλο, διότι μέσα μα περιέχουμε το σύμπαν. Όλε τι αρχέ του σύμπαντο είναι μέσα μα. Αν θέλαμε να μελετήσουμε, πιστεύω εγώ, να μελετήσουμε ποιο είναι το σύμπαν, να μελετήσουμε τον εαυτό μα. Αν θέλαμε να μελετήσουμε τον εαυτό μα, μελετήσουμε το σύμπαν. Και επειδή το σύμπαν είναι πάρα πολύ μεγάλο και υπάρχει πάρα πολλά να το μελετήσουμε. Γιατί να μην μελετήσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Όταν λέω εαυτό δεν εννοώ το εγώ, δεν εννοώ το, την προσωπικότητα. Εννοώ την πραγματική ουσία της ύπαρξή μας. Αυτό εννοώ. Η πραγματική ουσία της ύπαρξής μας. Αυτή πώς μπορούμε να τη μελετήσουμε βάσει των εμπειριών που έχουμε. Ε, γιατί η εμπειρία, επειδή σα έχω ακούσει να μιλάτε γι' αυτό πολύ. Για την εμπειρία. Yeah. <coughs> Συγγνώμη. Πόσο σημαντική yeah. είναι και πόσο οι εμπειρίες γενικώ μας βοηθούν να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, που είναι, ένα, είναι νομίζω και ένας από τους πρωταρχικούς έτσι, στόχους που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ενσυνείδητος. Και θα πω ενσυνείδητος τώρα, και είναι μια άλλη ιστορία αυτή, το τι σημαίνει ναι. συνείδηση και συνειδητότητα, θα το σχολιάσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ένας άνθρωπος, να το πω λαϊκά, που ψάχνεται, ε, ναι. πώς μπορεί να ανακαλύψει τον εαυτό του, βάσει των εμπειριών που έχει από τη ζωή, ε, δημιουργώντας νέες Λοιπόν, υπάρχουν ε, δύο πράγματα εδώ πέρα, πρέπει να εντοπίσουμε. Το πρώτο είναι ότι ύπαρξη. Όταν λέω «Ευτός», «Ο πραγματικός εαυτός» εννοώ την ύπαρξη. Υπάρχουμε. Την έννοια της ύπαρξης. Mm. Την αίσθηση της ύπαρξης. Έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχουμε. Δεν χρειάζεται να το αποδείξουμε αυτό. Mm -hmm. Έτσι. Δεν, μπορεί, δεν χρειάζεται να γράψουμε βιβλία ή να πάμε στο κινηματογράφο ή να πάμε σε κάποιον να μας πει «Α, ξέρεις, ναι, ε, υπάρχει. Το ξέρουμε ότι υπάρχουμε Δεν χρειάζεται να μα το πει κάποιος Και επίσης δεν χρειάζεται να το πούμε στον εαυτό μα. Δεν λέμε α υπάρχουν. Ξέρουμε ότι υπάρχουμε Όταν ενώ, ξέρουμε ενώ όχι σαν γνώση εξωτερική Αλλά σαν την απόλυτη υποχειμενικότητα Ξέρουμε ότι υπάρχουμε Λοιπόν το πρώτο είναι η ύπαρξη ε, όταν, λέτε, συγγνώμη, συγγνώμη, όταν λέτε, όταν λέτε ναι, υποκειμενικότητα, ναι. Ε, δηλαδή το, είναι το πόσο το αντιλαμβάνεται το καθένας από εμά, το, το γεγονός ότι υπάρχουμε. Μια στιγμή, μια στιγμή. Μια στιγμή. Η, η έννοια ή μάλλον η αίσθηση της ύπαρξης είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Ό,τι και να είμαστε εξωτερικά, είμαστε άντρα γυναίκα, κριτικός, αθηναίος, Α, ναι, ναι, έλληνας, τα χαρακτηριστικά τουρκος, αμερικάνος. Ναι, είτε αυτοκοιτά μας, είτε αυτοκοιτά μας. Ναι. Έτσι έχουμε την ίδια αίσθηση της ύπαρξης και άμα προσπαθήσουμε να την αναλύσουμε να την βάλουμε σε κάποιο καλούπι βλέπουμε ότι δεν μπαίνει σε καλούπι, δεν μπορεί να μπει σε καλούπι δεν μπορεί να μπει σε λόγια, δεν μπορεί να πούμε α η ύπαρξη είναι ξέρω εγώ ε, πάει από εδώ μέχρι εκεί έχει Ή. το τάδε χρώμα τώρα το κάνω και λίγο χοντερικά με το θέμα η ύπαρξη λοιπόν η ύπαρξη ναι, η, δε... η ύπαρξη λοιπόν χάνεται στο χώρο και στο χρόνο. Δεν μπορούμε δηλαδή να την ορίσουμε με κάποιο τρόπο. Για να, να... Η, η, ύπαρξη, η ύπαρξη όχι χάνεται, είναι πέρα από το χώρο και τον χρόνο. Μάλιστα. Είναι, είναι πέρα από το χώρο και τον χρόνο. Μάλιστα σας σα πω, το οποίο μπορούμε να γυρίσουμε αργότερα, ότι ο χώρο και ο χρόνο βγαίνουν με την ύπαρξη. Και όχι το αντίστροφο. Μάλιστα. Είναι... Mm. Δηλαδή αυτό που λέμε, α, εγώ σαν άτομο είμαι. Έχω γεννηθεί, ξέρω εγώ, μια ορισμένη ημερομηνία και ιστορικά κάποιος πεθαίνει, λέει, α, ο κύριος, ο μεγάλος, αυτό και πέθανε στην τάδε ηλικία, στο τάδε μέρος γεννήθηκε, στο τάδε μέρος πέθανε. Άρα, προσδιορίζομαι το χώρο και το χρόνο. Mm -hmm. Και μετά βάζομαι και ένα όνομα, λέμε ο κύριος Τάδε, ξέρω εγώ, ας πούμε, ο Βενζέλος, ξέρω εγώ, ή ο ή ο, Σοκράτης, ο η... η Μαρία Μεγβεληνή τέλο πάντων Δηλαδή βάζουμε ορισμένα ιστορικά πρόσωπα Και λέμε ήταν μέσα στο χώρο τη τον χρόνο Η ύπαρξη όμως είναι πέρα από το χώρο του χρόνου. Και αυτή η ύπαρξη είναι καθημερινή εμπειρία Λοιπόν Να γυρίσω στο θέμα της εμπειρίας Γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα Υπάρχει επομένω η ύπαρξη Το δεχόμαστε αυτό Μάλιστα ε, δεν μπορεί να μην το δεχτούμε. Δηλαδή, δεν, ε, δε, δε γίνεται, ε, ωραία, ε, αν πούμε ότι δεν υπάρχουν, τότε μάλλον πρέπει να μα χώσουν μέσα σου. Γιατί τότε πραγματικά είναι δύσκολο τα πράγματα. Όταν υπάρχουν, αφού η εμπειρία. αυτή πούμε ότι συνέχεια υπάρχουν. Επομένω υπάρχουν. Έτσι. Πρώτον αυτό. Υπάρχει τίποτα πέρα από την, την, την ύπαρξη. Υπάρχουν οι εμπειρίε. Και αυτέ οι εμπειρίε διαφοροποιούν το ένα άτομο από το άλλο άτομο. Το ένα άστρο από το άλλο άστρο, το ένα κύτταρο από το άλλο κύτταρο. Επομένω, να το πούμε χοντρικά πάλι, χοντρά-χοντρά, στο σύμπαν υπάρχουν, στο σύμπαν ενώ όχι στο φυσικό σύμπαν, ενώ στην ύπαρξη ή στην πραγματικότητα, α το πούμε, με κεφαλαίο π, πραγματικότητα, υπάρχουν, α το πούμε χοντρά-χοντρά, δύο πράγματα. Δεν είναι πράγματα, αλλά δύο έννοιε, δύο καταστάσει. Η ύπαρξη και οι εμπειρίε τη ύπαρξη. Mm -hmm. Ναι ή όχι. Συμφω... Συμφωνώ. Ε. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώ, αλλά τέλο πάντων συμφωνούμε. Oh, oh, okay, <laughs> μα, δεν... ε, oh, ποτάρχους, όχι, πετε μου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο από αυτά τα δύο. Όχι, βεβαίω, η εμπειρία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ναι. Απλά, Ας πει, απλά, τώρα απλά δεν ξέρω αν πρέπει να το διαχωρίσουμε από την πλάνη. Γιατί ε, το να βιώνω μια εμπειρία ω SEP Να γυρίσουμε και στην πλάνη. Να γυρίσουμε στη και στην πλάνη. Στη πλάνη. Ναι, αργότερα oh, γυρίσουμε. Αργότερα. Και, η πλάνη μια, και η πλάνη είναι και αυτή μια εμπειρία. Οτιδήποτε υπάρχει μια εμπειρία. Η σωστή αλήθεια ή η λάθος αλήθεια, δηλαδή το ψέμα, είναι εμπειρία. Ή το φως, ενώ το φως από τον ήλιο, ή το σκοτάδι χωρίς τον ήλιο, είναι εμπειρία. Ο χώρος και ο χρόνος είναι εμπειρία. Όταν λέμε, σηκώθηκα το πρωί από το κρεβάτι μου, βάζουμε εμπειρία στο χώρο και στο χρόνο. Τι εννοούμε. Το πρωί, δηλαδή σε μια συγκεκριμένη ώρα, στο, στο τάδε γεωραφικό μήκο και πλάτο, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο Κρήτη ή στο... Σκοινιά ή οποιοδήποτε στην Αθήνα. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου. Α, όταν σηκώθηκα είπα «Α, είμαι ο Μινάς καφάτο, Έβαλα και ένα όνομα στον εαυτό μου. Και σηκώθηκα στις 7 η ώρα το πρωί. Επόμενος, τον εαυτό μου στο χώρο της στον χρόνο. Mm -hmm. Στην ουσία αυτό είναι μια συνέχεια εμπειριών. Σηκώθηκα από το κρεβάτι έτσι. Mm. Δηλαδή κοιμόμουν, είχα την εμπειρία του ύπνου, μετά σηκώθηκα, ξύπνησα, σηκώθηκα το κρεβάτι μου, πήγα και πια ένα καφέ, κάθεσα και διάβασα την εφημερίδα μου, διάβασα το διαδίκτυο, μίλησα ξέρω εγώ στο φίλο μου, για το τηλέφωνο οτιδήποτε, στη φίλη μου, ε, διάβασα και ένα βιβλίο και έβαλα και ένα πρόγραμμα και είπα στο τέλος... Ε, Κρήτη είναι ωραία, είναι να πάω πιο και να φάω ένα ωραίο, ωραίο πρόγευμα, α πούμε, έξω. Ωραία, καταλαβαίνω. Η καθημερινότητά μα, έτσι όπω διαμορφώνατε, ναι. Αυτέ είναι μια σειρά εμπειριών η μία μετά την άλλη. Υπάρχει κάτι που να μην είναι εμπειρίε. Θα πει κάποιο, ε, κύριε Καφάτο, τώρα τι μα λέτε, ο γαλαξία αυτό εκεί πέρα τη Ανδρομέδα δεν υπάρχει έξω από τι εμπειρίε μα. Όχι, δεν υπάρχει. Πώ ξέραμε ότι ο γαλαξία τη υπάρχει, Κοιτάζοντα μέσα από το τηλεσκόπιο. Μια εμπειρία. Θα μου πει κάποιος, εντάξει, τον βλέπεις στο τηλεσκόπιο, τον γράφει στο φασματογράφο, παίρνεις μια φωτογραφία και βλέπεις ότι είναι στη φωτογραφία ο Γαλαξίας Ανδρομέδας. Άρα υπάρχει εκεί. Ναι, υπάρχει στη φωτογραφία. Η φωτογραφία δεν είναι και αυτή μια εμπειρία. Ναι, είναι βεβαίω. Δεν. δεν υπάρχει τίποτα χωρί εμπειρίες. Το θέμα βέβαια είναι πώ αντιλαμβάνεται ο καθένα αυτό που, που βιώνει και που βλέπει. Γι' αυτό μίλησα και για πλάνε. Γιατί αλλιώ μπορεί, να ναι, να ναι. μπορεί να αισθάνομαι Σαφέστα. εγώ ακούγοντα ένα μουσικό κομμάτι και εσεί α πούμε να το πεθάνεστε. Εγώ να έχουμε σε μια απόλυτη έκσταση ακούγοντα μια μουσική. Ανώτατατα. Ε? Δεν διαφανούμε. Δεν διαφανούμε. Mm -hmm. Σε κάποιον μια μουσική μπορεί να είναι κακοφωνία, σε κάποιον άλλο να είναι η μεγαλύτερη αρμονία. Σαφέστατα. Mm -hmm. Δεν λέω διαφορετικά. Δεν λέω ότι οι εμπειρίες είναι το ίδιο. Λέω ότι η ύπαρξη είναι ίδια. Οι εμπειρίες είναι διαφορετικές. Mm -hmm. Όπως τα κύτταρα είναι διαφορετικά. Εδώ βέβαια μπαίνετε... Α... Ναι. Άρα, άρα, ναι, να μην σας διακόψουμε. Άρα, όχι. Άρα, εμείς όμως, λόγω συνήθειας, και εγώ θα έβαζα εδώ πέρα, θα κάνω και λίγο πλάκα, κακέ συνήθειε, γιατί έχουμε κακέ συνήθειες, ε, Κακέ συνήθειε διότι έχουμε απλώ μάθει έτσι να τα βλέπουμε τα πράγματα. Και λέμε έτσι είναι τα πράγματα. Λόγω, αστώ, δεν του βάζω τώρα βαρύτητα κακή, καλό και το κακό <Κι> Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο εθισμό. Έτσι. Έχουμε ορισμένου εθισμού. Έχουμε ορισμένε α το πούμε ιδιοτροπίε του μυαλού. Μια ιδιοτροπία του μυαλού είναι να λέει ότι οι εμπειρίε μου είναι σωστέ. Οι εμπειρίε σου. Δεν είναι σωστές. Ή, α, αν συμφωνεί μαζί μου, είσαι ε, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, εσύ σωστά, τα λες τα πράγματα ή και εγώ τα λες σωστά. Αυτή είναι η κακή συνήθεια του ανθρώπου, να βάζει την ύπαρξη, την ύπαρξη τώρα μιλάμε, με τις εμπειρίες της ύπαρξης. Ή αλλιώς πιο λαϊκά να βάζει ταμπέλες. Εσύ είσαι σωστός, εγώ είμαι λάθο. Εσύ. Μα δεν είναι μόνο οι ταμπέλε. Mm -hmm. μόνο... Ναι, οπωσδήποτε οι ταμπέλες είναι σταθέστα Και είναι εύκολα να τις δούμε Αλλά δεν είναι μόνο οι ταμπέλες Είναι αυτή. Αφού τον βλέπω πρέπει δούμε τον ήλιο Δεν χρειάζεται να πω ότι ο ήλιο είναι ο ήλιος Ενώ στην αρχαία Ελλάδα τον λέγονε Απόλμαξε no, oh, Στο οποιοδήποτε που λένε, δεν δεν είναι... Πάει και πέρα από το, το θέμα του Ποιο ονόματος θα του δώσουμε Του mm -hmm. ήλιου mm -hmm. Αλλά λέμε ο ήλιο είναι εκεί Είναι εκεί πέρα έξω Τον βλέπω Α, επομένω, και εσύ τον βλέπεις. Συμφωνούμε, καθόμαστε όλοι μαζί από το τραπέζι, πήραμε τον καφέ μας και λέμε, συμφωνούμε παιδιά ότι ο ήλιος υπάρχει 90% θα να μην πούμε ότι 100% οπουδήποτε. Πάντως υπάρχει μια μειονότητα που λέει όχι. Σαντίθετα και σαφές θέματα. Λέμε, ναι, 100% βέβαια ο ήλιος υπάρχει. Αυτό είναι η συμφωνία των υποκειμένων. Συμφωνούμε μεταξύ μας. Αυτό μας δεν αποδεικνύει πραγματικά ότι υπάρχει ο ήλιος. Μάλιστα. Δεν το αποδεικνύει. Και τι είναι αυτό που το αποδεικνύει. Το μόνο που, το μόνο που αποδεικνύει είναι ότι η εμπειρία μας είναι, είναι παρόμοιος. Mm -hmm. Άρα λοιπόν, το τι βρίσκεται, μιας και αναφερθήκατε στον ήλιο, το τι βρίσκεται και το τι υπάρχει ε, στο σύμπαν έξω... Είναι κάτι που εμεί το αντιλαμβανόμαστε βάσει των αισθήσεων που έχουμε, ξέρω σε ω φρίση, ω ερωμάτια κτλ. Ενώ μπορεί να μην είναι και αυτή η εικόνα του. Απλά εμεί το αντιλαμβανόμαστε έτσι και συμφωνούμε όλοι ότι είναι έτσι. Το ίδιο ισχύει, φαντάζομαι, ναι. και για τον χρόνο. Εντάξει. Έχουμε... Ναι, ναι. Έχουμε ναι. κατασύνσει. Ναι, είναι σαφέστατο. Επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουμε ορισμένα κοινά πράγματα, λίγο πολύ, α το πούμε χοντρά χοντρά, έχουμε κοινά πράγματα. Πρέπει να σου χάρη, λίγο πολύ βλέπουμε. Οι... Όλοι οι άνθρωποι το ίδιο μέρο του φάσματο, του ηλεκτρομαγνητικού φάσματο. Λίγο mm -hmm. πολύ. Ορισμένοι βλέπουν λίγο περισσότερο το κόκκινο, ορισμένοι άλλοι βλέπουν περισσότερο λίγο το πράσινο. Αλλά λίγο πολύ βλέπουμε τα ίδια χρώματα. Mm -hmm. Λί... ε, σαν άνθρωποι, έχουμε λίγο πολύ την ίδια ακοή. Παίρνουμε από τόσα χέρτ, α πούμε, από του κύκλου, έτσι, το ένα τον ήχο, μέχρι τόσα χέρτ, ακούμε τον ήχο. Ναι, αλλά αν είμαστε σκύλο, δεν είναι το ίδιο φάσμα. Είναι, δεν είναι το ίδιο Όχι. Αν είμαστε νυχτερίδα, αφού δεν έχουμε μάθεια, η νυχτερίδα δεν έχει μάθεια. Άρα, όταν, αν μπορούσα να επικοινωνήσουμε με την νυχτερίδα, και νομίζω κάποτε θα επικοινωνήσουμε με τι νυχτερίδε, όπω θα επικοινωνούμε με, με λίγο πολύ με τα δελφίνια, όπω ο άνθρωπο επικοινωνεί πολύ σαφέστατα με του σκύλου του και τι γάτε, mm -hmm. όχι με λόγια, όχι με λέξει. Παρόλο που καταλαβαίνουν τα ζώα, καταλαβαίνουν. Αν του λε. Κάτσε εκεί, α πούμε, έτσι, ναι. ο κύλο. Κάτσε, κάτσε. Ναι, ναι, ναι, Κά, ναι. κάτσε εκεί, τρει φορέ. Ναι, ναι, Θα κάτσε εκεί. Άρα καταλαβαίνει όταν βλέπει κάτσε κάτω. Ενώ έλα εδώ, αν το πει έλα εδώ, θα έρθει ναι. εδώ. Καταλαβαίνει ορισμένε βασικέ έννοιε, έστω και αν δεν μπορεί να μιλήσει ο κύλο. Μιλάει ε, με άλλο τρόπο. Mm. Εμείς εμεί μιλάμε με άλλο τρόπο μαζί με το κύλο. Και γενικά με τα ζώα, μιλάμε εντό αγωγικών με τα, με τα συναισθήματα. Αγαπούμε το χυλάκι μα, αγαπούμε τη γάτα μα κλπ, κλπ. Και μεταξύ των ανθρώπων. Η πιο άμεση σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι τα αισθήματα. Έτσι, τα συναισθήματα, τα αισθήματα. Το θα πούμε σε κάποιον, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ', αγαπώ, σ αγαπώ. Όταν δεν τον αγαπούμε πραγματικά, <laughs> δεν περνάει πάρα πολύ μακριά. Θα το πιάσει ο άλλο. θα το πιάσει η άλλη, έτσι. Μάλιστα. Mm -hmm. mm -hmm. Και εκεί mm -hmm. καταλήγουν όλα τα προβλήματα των σχέσεων κλπ. Λοιπόν, για να μην το πάω πολύ μακριά, είναι, βάζουμε ορισμένες ταμπέλες. Αλλά η ουσία από κάτω είναι οι εμπειρίε. Οι άνθρωποι έχουν λίγο πολύ παρόμοιε εμπειρίε. Και λέμε, εφόσον οι εμπειρίε δικέ μου, δεν το λέμε έτσι, αλλά αυτό, αυτό το παραδεχόμαστε, έτσι, έτσι το λέμε. Εφόσον οι δικέ μου εμπειρίε είναι οι ίδιε με τι δικέ σα εμπειρίε, άρα αυτή είναι η πραγματικότητα. Εννέα, αλλά είπαμε, αν, είμαστε, αν μιλούσαμε με τι νυχτερίδε, και όπω είπα, κάποτε θα μιλήσουμε με τι νυχτερίδε, θα βρούμε τρόπο να μιλάμε. Και α πούμε ε, νυχτερίδα μου ξέρει υπάρχει κάτι εκεί πάνω στον βερανό που το λέμε εμείς Ήλιο και είναι ένα, μια μεγάλη μπάλα από φωτιά Έχει 5.000 6.000 Εξ βαθμούς Κέλβιν θερμοκρασία Και παράγει τόση Ενέργεια που βαστάει Όλη τη ζωή και Εσένα νυχτερίδα μου παρόλο που εσύ Δεν τον βλέπεις χωρίς τον Ήλιο δεν θα υπήρχε Ας πούμε είναι αλήθεια αυτό διότι δεν υπήρχε ζωή Α πει νυχτερί Μα τι μου λέτε κύριε, μου, <laughs> Τι είναι αυτή η μπάλα στον ουρανό. Τι... Εγώ στέλνω υπερίχου, δεν έχω δει ποτέ με του υπερίχου που στέλνω και δέχομαι ότι υπάρχει κάποια μπάλα στον ουρανό. Υπάρχει, ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή, το τζάμι. Υπάρχει στους εσύ, γιατί βλέπω ότι η υπε... υπέρηχη που στέλνω και παίρνω πίσω, το ραντάρι δηλαδή που έχει η χτερίδα, mm -hmm, mm -hmm. ότι υπάρχει ένα αντικείμενο και μπορώ να σου πω λίγο πολύ τι μεγέθο έχει το αντικείμενο και να το αποφύγω κλπ. κλπ. Τι μου λέτε, ευσύ, τώρα για ήλιο και κούρα Μάλιστα. Ε, αυτό... Ε, αυτό που ζούμε λοιπόν είναι η πραγματικότητα Και τι σχέση τώρα έχει το «ον» Η δική μας η οντότητα ας πούμε Με τη συνείδησή <συσχελίου> μας και με την πληρότητα Αυτό που λέμε πληρότητα Γιατί ε, όπως είπαμε και νωρίτερα Υποτίθεται ότι ένας στόχος του ανθρώπου Της ανθρώπινης ύπαρξης Είναι το να αισθανθεί πλήρης να αισθανθεί όμορφα, να αισθανθεί καλά και να, να συνειδητοποιήσει ότι είναι ένα με το σύμπαν. Γιατί, όπως μας είπατε και νωρίτερα, είμαστε το σύμπαν. Ε, τώρα βάλετε πάρα πολλά πράγματα στο στήριο καλά. <laughs> Οπότε, το παραμέν, ναι, ένα, ένα. Πάμε λοιπόν ε, στο πρώτο ερώτημα. Αυτό που ζούμε είναι η πραγματικότητα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και πώς ορίζεται η πραγματικότητα. η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα, αλλά δεν είναι η υγειολική πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Ποια είναι λοιπόν η ολική πραγματικότητα, Μπορεί να την ξέρει ένα άνθρωπο, όσο εξελιγμένο ε, και είναι, μπορεί να τη γνωρίσει, ναι. να την συνειδητοποιήσει. Ε, να την ξέρει εξωτερικά, όχι. Να την, να την ξέρει. Να την εξέρει σαν αντικείμενο, όχι. όχι Διότι ναι. από. Εσεί το ίδιο το είπατε, είναι άπειρη. Ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Άμα είναι έτσι, δεν μπορούμε να την βάλουμε σε ένα καλούπι. Ωραία. Άρα δεν μπορούμε να την ξέρουμε. Μπορεί. Είναι άπειρη. Ωραία. Μπορεί να την αισθανθεί με κάποιον τρόπο. Αυτή τη... Ε, βέβαια, την, ασ... την αισθάνεται κάθε μέρα Αλλά απλώς θα το τόσο κοντά μας την να Λέμε, καλά τώρα αυτό είναι το... αυτά, Τι μας λες τώρα Εδώ μιλάμε εμείς για βαθιές φιλοσοφίες Τι μας λες τώρα Και όμως λέμε, ότι λέω όσο Και αυτό είναι το μήνυμα όλων Του μεγάλο έτσι, Φιλοσόφων κλπ Ότι στην ουσία Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτα άλλο Άρα, αυτή είναι η βάση Να αρχίσουμε τη βάση η βάση είναι η ύπαρξη. Είπατε η ολότητα. Είπατε η πραγματικότητα έτσι. Εγώ τέλος πάντα είπατε η πραγματικότητα. Η ολότητα. Σημαίνει η ολότητα. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε ποιο είναι το όριο της συνειδητότητάς μας. Ή ας το πούμε πιο απλά για να μην βλέκουμε συνειδητότητα κλπ. κλπ. Του νου. Του ανθρώπινου νου. Από πού αρχίζει ο και πού τελειώνει ο νους. Ποια είναι η αρχή του και ποιο είναι το τέλο. Ε, η αρχή του είναι όταν γεννήθηκα. Οκ, okay, θα πούμε. Ωραία, ήταν όταν γεννήθηκα. Τόσο θυμάσαι. Mm -hmm. Α, ας το πούμε ότι άρχισε, ξέρω, εγώ ναι, ναι, ας, 900, ας το προβληρω, ε, ναι. 82, από τη στιγμή που γεννήθηκα, ξέρω εγώ. Και έχω στο μουντάδι, από θυμάμαι, α, δεν θυμάμαι τόσο πολύ τα, το πρώτο, τα πρώτο χρόνο, τον δεύτερο χρόνο. Μετά από πέντε χρόνια αρχίζουμε να θυμάμαι, Ναι, θυμάμαι τη μάνα μου, με τα αδέρφια μου κλπ. Θυμάμαι, λέμε στο έτσι. Mm -hmm. Θύμηση, έτσι. Και ωραία, σήμερα είναι διαφορετικό ο νου. Ε, τώρα σήμερα έχει τα άλλα πράγματα ο νους. Ναι, αλλά ο νου είναι διαφορετικό. Η συνειδητότητα, δηλαδή αυτή η έννοια ότι υπάρχει, τώρα ο είναι. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Έχει να κάνει με τι σκέψει, έχει να κάνει με, με την ανάλυση και να αναλύει και να διαλύει και να τα φέρνει μαζί τα πράγματα κλπ. Λοιπόν λοιπόν. mm -hmm. Αλλά δηλαδή αυτά, αυτά, είναι, αυτά είναι βασικά η πράξη τη συνειδητότητα. Που και αυτό είναι βέβαια θέματα εμπειριών. Αλλά η ύπαρξη του νου η ίδια, που είναι μέρο τη παγκόσμια συνειδητότητα, είναι πάντοτε εκεί. Δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλο. Θα πει κάποιο: Ε, άμα πεθάνει, τελειώνει. Ε, εντάξει. Πώ το αποδεικνύει αυτό. Ε, διότι δεν μου μιλάς μετά από. Που... Ο νεκρός δεν μιλάει. Mm. Ωραία. Ναι, δεν μιλάει όπω δεν μιλάει το... το παιδί πριν γεννηθεί, α πούμε. Αυτό την γυριακή τη Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί και να υπάρχει. Ακριβώ. <χω> Ακριβώ. Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Το παιδί υπάρχει πριν. Θα πει, πει κάποιο. Ε, Πώ υπάρχει, Υπήρχε σαν ε, βρέφο, Υπήρχε σαν κύτταρα μέσα. Ωραία, υπήρχαν στα κύτταρα. Και πριν από αυτό, Υπήρχαν στα μόρια. Ωραία. Και πριν από αυτό, μόρια. Άτομα. Ωραία, το σύμπαν αποτελείται από άτομα, από μόρια κλπ. Επομένω, και, και, <laughs> και εμεί αποκλ... είμαστε, φτιαχνόμαστε από τα ίδια πράγματα που φτιάχνει το σύμπαν. Mm -hmm. Όλα αυτά τα άτομα, τα μόρια, ε, φέρνουν μνήμη, φέρνουν πληροφορίε στο τώρα, δηλαδή σε εμά. Αν μπορούσαμε λοιπόν, να, με ναι. κάποιο τρόπο να διαβάζαμε τα, τα, τα, τα, το τι είναι καταγεγραμμένο στο κύτταρό μας, θα βρίσκαμε πληροφορία, θα ερχόταν δηλαδή από το παρελθόν, έτσι όπως ορίζουμε εμείς οι άνθρωποι Σε, το παρελθόν. Πιστεύω, σαφέστατα πιστεύω, διότι το, το σύμπαν στην βάση του είναι, έχει πληροφορία και έχει συνειδητότητα. Η πληροφορία είναι συγκεκριμένη συνειδητότητα, δηλαδή η πληροφορία έχει να κάνει... Α το πάρουμε χοντρά-χοντρά του υπολογιστέ με μια σειρά από μηδέν και ένα. Μηδέν, ένα, ένα, ένα, μηδέν, Αυτό είναι μία λέξη, ξέρω εγώ, εσύ. το κάνουμε τώρα χοντρά, μία λέξη στον υπολογιστή. Αυτό είναι πληροφορία. Άμα την αλλάξει λιγάκι και βάλεις το ένα από τα μηδέν, το αντιστρέψεις με ένα, με ένα ένα, τότε αυτή η λέξη αλλάζει, δεν είναι πια ίδια. Mm -hmm. Είναι τελώς διαφορική. Έτσι. Δηλαδή, ας, ας πάρουμε τη λέξη αλφα. Άλφα λι, λάμδα φι αλφα. Άμα το αλλάξουμε να πούμε αφλα. Αλφα φι λάμδα αλφα. Τι είναι mm -hmm. το αφλα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω υπάρχει τέτοια λέξη. Άρα μπορεί να υπάρξει μια λέξη που είναι να αντιστρέψεις. Την κάνεις αφλα. Mm -hmm. Αλφα και αφλα. Άλλαξε σε σειρά. Δεν είναι πια η ίδια λέξη. Δεν έχει πια την ίδια έννοια. Δεν φέρει Άρα υπάρχει, πληροφο ώρα, υπάρχει, φέρει... πληροφορία. Mm -hmm. υπάρχει πληροφορία. Έτσι. Μάλιστα. Άρα το σύμπαν, έτσι όπως μπορούμε να το αντιληφθούμε, που λέτε πάντα ότι είναι κβαντικό, όπως έχω έβγουσει ναι. πολλές φορές. Ναι, ναι, Τι επιπτώσεις έχει στην ύπαρξή μας. Δηλαδή, πώς, πώς, αν θέλετε, έρχεται στην ύπαρξή μας... Δεν θα πω στην καθημερινότητά μας, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Πώς έρχεται, λοιπόν, το σύμπαν, το κβαντικό στην ύπαρξή μας και το επηρεάζει, ή τι επιπτώσεις έχει στην ύπαρξή μας. Πώς μπορεί να μας, να μας εξελίξει, αν θέλετε. Ε, ναι, θα το πάρουμε πάλι ένα-ένα. Ήπαρξη -ένα. ε, υπάρχει ούτως ή mm -hmm. το είπαμε. Οι εμπειρίες, εμπειρίες τη ύπαρξης, Βασίζονται σε ορισμένου νόμου. Συγκεκριμένα στο βιβλίο, βιώνοντα τη ζωντανή παρουσία, λέμε ποιοι είναι αυτοί οι τρει νόμοι του Σύμπαντο. Τρει νόμοι εντό αγωγικών. Βασίζονται σε τρει νόμου, βάσει των οποίων οι εμπειρίε μπαίνουν σε κάποιο ριάκι και αρχίζουμε να τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, αυτές οι τρει νόμοι είναι οι νόμοι που διέπουν το Σύμπαν. Η ύπαρξη όμω είναι πέρα από του νόμου και πέρα από τι εμπειρίες. Η ύπαρξη είναι η βάση. Όλα τα υπόλοιπα βγαίνουν από την ύπαρξη. Βέβαια... Ο όν. Mm. Αυτό που λένε οι αρχαίοι είναι στις ευχείες ο όν. Το όν. Ναι, δεν έχει, δεν έχει... Το α και το Σωστά. <laughs> τι σημαίνει το α και το μέρα? Σημαίνει δεν έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Ναι, λέμε το α και το μέρα είναι η αρχή και το τέλος. Ναι, αλλά... Στην ουσία δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. ούτε το τέλος. Και εδώ βέβαια μπαίνει τώρα η έννοια του χρόνου που όπως ναι. λέτε και υποστηρίζεται φαινομενικά είμαστε όλοι δέσμοι του χρόνου με την Σαφές έννοια θα. πια ότι η αρχή μας υποτίθεται είναι η, γέν, η γέννησή μας η ζωή μας η πορεία ας πούμε αυτή το διάβαμα σε αυτό στη ζωή ναι. και ο θάνατος που κατά κάποιο τρόπο είναι το τέλος έτσι κάπως το ορίζουμε τα αστρονομικά ναι. φαινόμενα προσδιορίζουν το χρόνο Όπω εμεί τον αντιλαμβανόμαστε, ναι. έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Χρόνος... Ναι, ναι, Γιατί βλέπουμε τον ήλιο να βγαίνει κάθε μέρα Α, και έτσι. τη σελήνη να αντέχει να, τέκει, να Βα... δει, κλπ. Και, και, και λέμε, Α, αυτό είναι ο χρόνο. Όχι, αυτό είναι φαινόμενα. Ο χρόνος... Εμεί λέμε, εμεί τον βάλαμε την έννοια του χρόνου με... με την κίνηση των αστέρων, Με την κίνηση του ήλιου και τη σελήνη. Χρόνος... Αλλά αν δεν βλέπαμε τον ήλιο και τη σελήνη, ποια θα ήταν η έννοια του χρόνου. Άρα λοιπόν στο κβαντικό σύμ... σύμπαν, όπω λέτε και το χαρακτηρίζεται, δεν υπάρχει χρόνος ή υπάρχει και προσδιορίζεται κάπως διαφορετικά. Υπάρχει ο χρόνος, αλλά δεν είναι απόλυτο. Έχει να κάνει με την εμπειρία του, του, της συνειδητότητας. Δηλαδή, ο χρόνος είναι σχετικό. Έχει να κάνει με ορισμένα πράγματα που γίνονται ξανά και ξανά. Έτσι. Mm -hmm. Πα, Παραδείγματο χάρη, αυτό που λέμε χρόνο, αυτό που λέμε πέρασε μία ώρα, σημαίνει... Τα παλιά ρολόγια, τώρα γιατί έχουμε και πιο γενναιόλογα τέλο πάντων. Α, ξέρω εγώ, πήγε ο μεγάλο δείχτη, ο μικρό δείχτη πήγε. Από το 3 μέχρι το 4, ναι. ναι, από το 12 μέχρι το 12 έτσι πήγε. Mm -hmm. Και λοιπά κλπ. Α, τότε είναι 12 ώρε βέβαια, έτσι. Ε, αν πάει από το, από το ένα στο άλλο, Μην είναι, ξέρω εγώ μία ώρα. Ο μεγάλο δίχτης μα μετράει τα λεπτά. Έχουμε και τρίτο δείχτη, μα μετράει τα δευτερόλεπτα κλπ. κλπ. Στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ορισμένε κινήσει. Στην περίπτωση, κυκλικές κινήσει. Mm. Όπω είναι και λίγο πολύ κυκλική κίνηση τη γη, έτσι. Γύρω από τον εαυτό τη, γύρω από τον ήλιο κλπ. Ναι. Ακριβώ. Τι Ένας... λέμε. Α, σήμερα φως μετά απόψευση, ξέρω εγώ, 6 ώρα θα ντύσει ο ήλιο, 5 ώρα θα ντύσει ο ήλιο, και μετά τον νιου που του ήλιο, έχετε η νύχτα. Θα πάμε να κοιμηθούμε κατά τι 10, 11, 12 ώρα το βράδυ, να σηκωθούμε το πρωί. Ο χρόνο λοιπόν Α, κυλάει. Χρόνος. Για εμά, τους ανθρώπου, και έτσι όπω τον αντιλαμβανόμαστε εμεί, ο χρόνο κυλάει πάντα μπροστά. Όμω ναι. στο κουβαντικό σύμπαν, ο χρόνο κυλάει, δηλαδή, κυλάει και προ και και τα μπροστά και προ τα πίσω. Μπορεί να κινηθεί μπορεί Υπάρχει να κινηθεί δηλαδή, δηλαδή μια πίσω. κίνηση του χρόνου μπορεί... στο σύμπαν, το κβαντικό σύμπαν. Υπάρχει κίνηση. Ε, τα πάντα, τα πάντα Ρί, που έλεγε ο Μεγάλο Ηράκλειο. Τα πάντα κινούνται. Τα πάντα, που σημαίνει βασικά, τα πάντα είναι εμπειρίε. <laughs> <laughs> τα πάντα κινούνται. Αυτό που τον πει, λέμε, ο χρόνο πάει μπροστά, είναι διότι οι εμπειρίε δικέ μα είναι η γέννηση και ο θάνατο, για να το πούμε χοντρά-χοντρά. Τι γεννιέται και τι πεθαίνει. Αν το πάμε, να πάμε το επόμενο βήμα. Τι γεννιέται και τι πεθαίνει. Το σώμα. Α, επομένως ο θάνατος mm -hmm. έχει να κάνει με κάτι που λέμε το σώμα. Επομένως, ο χρόνος συνδέεται πάρα πολύ με την έννοια τη ζωή και του θανάτου. Γι' αυτό είτε λέμε ότι φοβάμε το χρόνο είτε λέμε ότι φοβάμε το θάνατο είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Mm -hmm. Εμείς οι γυναίκες και φοβόμαστε και τη φθορά. Yeah. <laughs> Μα όλοι, όλοι οι άνθρωποι φοβούν. Απλώς <laughs> οι γυναίκες είναι πιο, το λένε πιο, πιο, πιο ανοιχτά. Πιο ανοιχτά, <laughs> ναι, ναι, Είμαστε πιο εκδηλωτικές μας ναι, ναι. προς αυτό. Οι άντρε επίση το αποβούτα, αλλά λένε, α, εμένα τώρα εγώ είμαι άντρα, δεν με ενδιαφέρει, ναι. αυτά είναι μόνο για τι γυναίκα. Ναι. Και ο άνθρωπο ναι. και αυτό το, το χρόνο. Τα, τα γκριζα μαλλιά, είναι γοητρια για του άντρε. Ενώ για τι γυναίκε δεν είναι. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα μα yeah, <laughs> το διαθυμώ, yeah, Σε ορισμένο όμω τη κουλτούρα τα γρίζα μαλλιά <laughs> για τι γυναίκε είναι, είναι καλό φαινόμενο. <laughs> <laughs> είναι σαν αυτό. Mm -hmm. Έτσι, είπαμε βέβαια, κακοφωνία και συμφωνία. Σωστά, σωστά, σωστά. Ε, στο σύμπαν λοιπόν βλέπουμε ότι ούτω ή άλλως και εδώ στη δική μας την καθημερινότητα και στη δική μας τη ζωή και έτσι όπως συνανταγραμβανόμαστε mm -hmm. ο χρόνος κυλάει δηλαδή κάνει όπως είπατε και εσείς κυκλικές κινήσεις δηλαδή το ρολόι μας ε, συνεχώς κυλάει οπότε μοιραία αν κάτσουμε λίγο να το σκεφτούμε μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν έχει αρχή και τέλος δηλαδή ακόμα και αν πεθάνουμε το ρολόι θα συνεχίσει να κυλάει και να προχωράει και να ναι, προχωράει. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι ε, αυτό που ορίζουμε ως τέλος... Εντάξει, για τον άνθρωπο μπορεί να έρχεται με το θάνατό του. Για το σύμπαν, το κυβαντικό σύμπαν, ε, μπορεί να υπάρξει τέλος. Ε, υπήρξε κάποια στιγμή ένα big bang, ας πούμε. Και αν υπήρξε, στο, δεν ξέρω τελικά... Στο να... σύμπαν υπάρχει συνέχεια, συνέχεια γέννηση, διατήρηση και φθορά. Είναι συνέχεια αυτά. Δεν είναι μόνο στον άνθρωπο. Τα σωματίδια, τα λεγόμενα κβαντικά σωματίδια mm -hmm. γεννιούνται και εξαφανίζονται. Γεννιούνται και εξαφανίζονται. Γεννιούνται και εξαφανίζονται. Mm -hmm. Πάντοτε. So... Τι mm -hmm. παραμένει το ίδιο. Τίποτα δεν παραμένει το ίδιο. Χτό από ένα πράγμα. Ποιο είναι αυτό που παραμένει το ίδιο. Η πραγματικότητα. Η ύπαρξη. Mm -hmm. Η ύπαρξη. Υπάρχει, δεν βασίζεται στο ότι θα κοιτάξω ρολόι δεν θα κοιτάξω το ρολόι. Δεν βασίζεται ότι θα ξυπνήσω α, θυμήθηκα το όνειρό μου. Ε, δεν το θυμάμαι το όνειρό μου. Μα αφού ονειρεύτηκα. Ναι, δεν το θυμάμαι. Α, έχει να κάνει πάλι με τη λύθη. Ξέχασα, έτσι. Τελικά, Ξέχασε. αυτό που λέτε τελικά είναι το εξής ότι, γιατί είχα ακούσει κάποτε και έναν ειδόπου το ε, γκουρού μέσα από το διαδίκτυο που έτσι ναι, ναι. έρχονται πολλές πληροφορίες που μιλούσε ναι. πούμε, για την έννοια του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος και έλεγε ότι στην ουσία υπάρχει μόνο το παρόν το παρελθόν δεν υπάρχει πια αφού έχει φύγει ναι. Ε, το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα οπότε αυτό που στην ουσία βιώνουμε είναι το παρόν. Και μάλιστα μίλαγε και για την έννοια του φόβου, και έλεγε ότι ο φόβο δεν μπορεί να γεννηθεί από το παρόν, από το τώρα. Γεννιέται είτε, είτε από σκέψει και εμπειρίε που έρχονται από το, από το παρελθόν, είτε από σκέψει για το τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Οπότε αυτό. Ακριβώ. Αυτό έχει απόλυτο Κατά κάποιο, αυτό κατά ναι. κάποιο τρόπο ναι. δείχνει και μια σχιζοφρένεια. Δηλαδή φοβόμαστε και δημιουργείται αυτό το απέσιο. Εντό εισαγωγικών, συνέστημα ε, από κάτι που δεν υπάρχει. Από το παρελθόν Ακριβώς και το μέλλον. Ακριβώς. Τώρα, τώρα προχωράμε. Επομένως, το εγώ, να, το να βάλουμε αυτό το, το ζωάκι που λέγεται εγώ, mm. που όλοι το, το αγαπάμε και λέμε ά εγώ είμαι αυτός, εγώ είμαι κριτικός, εγώ ξέρω τα ξέρω, αυτός δεν ξέρει. Το εγώ. Το εγώ είναι η αρχή όλων των κακών και το τέλος όλων των κακών. Επίσης μπορεί κάποιος να πει και όλων των καλών Ωραία θα το πούμε και όλων των καλών Στην ουσία όμως Το εγώ Είναι γέννημα τη φαντασίας μας Δεν έχει υπάρξει Θα πει κάποιος ε, Τότε ποια είναι η φαντασία Η φαντασία Είναι μέσα στη συνειδητότητα Η συνειδητότητα φαντάστηκε Ότι υπάρχει το εγώ Το φαντάζεται και λέει Α για κάτσε εδώ πέρα αυτό που λέγεται ένα μόριο του νερού θα το ονομάσω το μόριο του νερού. Η συντότητα λέει αυτό το μόριο, τη μονάδα που νομίζει ότι υπάρχει μόνο αυτή και ότι όλα τα υπόλοιπα είναι εξωτερικά θα το ονομάσω το εγώ. Mm -hmm. Ωραία. Κοίταξε μια ωραία δημιουργικότητα που κάναμε. Δημιουργήσαμε το εγώ. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει χωρί Επομένως, αυτό που λέμε εγώ είναι ορισμένες εμπειρίες και όπως είπα προηγουμένως, πολλές φορές κακές, ε, κακές ε, συνήθειες, βγαίνουν από συνήθειες. Από πού βγήκαν αυτές. Ο, κάποιος θα πει από προηγούμενε ζωές. Εγώ θα πω, δεν το ξέρω αυτό, για ξέρω. του. Θα πει κάποιος, ξέρω εγώ, βγήκανε από τα... Από τα, βγήκανε από τα από το γενετικό κώδικα. Ξέρω εγώ, είναι μέσα στα κύτταρα μου. Δεν το ξέρω για, για πες πίσω πώ το βλέπει εσύ αυτό. Mm -hmm. Κάναμε δοξασίε, κάναμε θεωρίε κλπ. Το ένα και το άλλο και φτιάχναμε ένα ωραίο κόσμο και το ονομάζουμε το σύμπαν. Το σύμπαν όμω στην ουσία δεν υπάρχει χωρί τη συνειδητότητα. Όταν λέμε είσαι το σύμπαν, εννοούμε ότι οτιδήποτε βλέπει ή ακούει. Ή έχεις εμπειρία, βασίζεται στην εμπειρία σου. Είσαι το σύμπαν. Βέβαια, το εγώ, η αλήθεια εμπειρια σου όπως λέτε, αληθεια ειναι όπω έχει και πολλά κακά, έχει και πάρα πολλά καλά. Για παράδειγμα. Έχει και πάρα πολλά κακά. Ναι. για παράδειγμα, καλά. Ας πούμε, θα πω κάτι πάρα πολύ απλό, ότι εγώ βλέπω τον Μινάκα Φάτο έναν σπουδαίο επιστήμονα που κάνει την καριέρα του στο εξωτερικό, που, που, που, που, που. είναι αγαπητός, τον ακούει ο κόσμος με προσήλωση, που, και θέλω να του μοιάσω. Στην ουσία είναι το εγώ μου που με κάνει να θέλω ας πούμε, να, να ξεχωρίσω και να γίνω κι εγώ ο σπουδαίος και να, να αφήσω κι εγώ το λιθαράκι μου πούμε, στην ανθρωπότητα. Αν μπορώ να το πω έτσι. Ναι. Το εγώ μας δεν είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο. Είναι μια άλλη ανάγκη που απλώς κινητοποιείται. Ναι, αλλά δεν τώρα βάλετε πολλά πράγματα. Είπατε πρώτα-πρώτα ότι ο σπουδαίος χερυπάρχει ο σπουδαίος. Ναι, εντάξει, αυτό εσύ. είναι ευθιάξιμο του μυαλού μας. Λέμε αυτό είναι σπουδαίο, ενώ ο άλλο δεν είναι σπουδαίο. Ποιο το είπε αυτό, το έκανε αυτό. Εμεί το κάναμε. Επίση τον θαυμάζουμε. Τι, τι θα πει το θαυμάζουμε. Ξέρω εγώ, λέει πράγματα και καθόμαστε και τον ακούμε. Ωραία, αυτό είναι μια εμπειρία. Τον ακούμε. Άλλοι δεν θέλουν να τον ακούμε. Άλλοι λένε τι λέει αυτό, τώρα εγώ πάω να πάρω πιο τον καφέ μου. Άλλη εμπειρία αυτό. Δεν είναι αντικειμενική. Η πραγματικότητα ότι ο Τάδε είναι ο Μέγα κλπ. Επομένω, εγώ τον μιμούσα. Απλούστατα τον μιμούμαστε. Ναι, οπωσδήποτε ο άνθρωπο είναι μι... μιμητικό ζώα. Είμαστε μιμητικά ζώα. Γι' αυτό είμαστε και τόσο, Εδώ που τα λέμε, γι αυτό είμαστε τόσο δυνατοί, σαν κοινωνία, έτσι? Mm -hmm, mm -hmm. έτσι. Τα παιδιά μαθαίνουν από εμά. Εμεί λίγο πολύ. Α, δεν πολύ μαθαίναμε τα παιδιά μα, αλλά ε, μαθαίναμε και λιγάκι από τα παιδιά μα. Και πάμε από. από... Το, από το άτομο, στην κοινωνία και στι μελλοντικέ γενιέ, λέμε Α, ξέρει εσύ, εσύ είσαι από το σκηνιά, εγώ είμαι από το μοναστηράκι, ο προπάφο μου ήταν από εκεί, ήταν αυτό κλπ, και κλπ. Και Αυτά όλα είναι μέρο του εγώ. Mm -hmm. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά εμπειρίε. Τίποτα άλλο παρά εμπειρίε. Επομένω, αυτό που είπε ο Ινδό που λέγατε είναι το παρελθόν. Το παρεθόν πού υπάρχει, στη μνήμη μα. Mm -hmm. Πού είναι η μνήμη? Πού είναι η Πού υπάρχει? Δεν το βασικό Πού υπάρχει αυτή η μνήμη? Πού είναι? Εγώ δεν ξέρω να σας απαντήσω. Κανένα δεν ξέρει. Κανένα δεν ξέρει. Θα σας πω. κανένα δεν ξέρει. Και όσοι λένε ότι δεν ξέρουν, να έχουν να το αποδείξουν. <laughs> ε, ξέρω, εγώ είναι στον εγκέφαλο. Ωραία. Ανοίγω με τον εγκέφαλο, δεν βρίσκω κάποιο τσιπάκιντς πέρα που να λέει τα τάντα, ξέρω εγώ, δεν Έχουμε το σκληρό α πούμε, του μυαλού. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοιο δίσκο. Δεν υπάρχει χαλτιδίσκα, δίσκος δεν υπάρχει τέτοιο δίσκο μέσα στο μυαλό. Όσο κι είναι αυτό. Πού υπάρχει, ξέρω εγώ, μέσα στη θεαία ξέρω εγώ, που το ξέρουμε αυτό. Ε, ξέρω εγώ, άμα χαλάσει τη θεαία δεν θυμόμαστε. Ναι, σαφέστατα. Σαφέστα. Όπω, άμα χαλάσει τηλεόραση, δεν μπορεί να δει το οποιοδήποτε. Την οποιαδήποτε so προβλή. όπου θέλεις να δεις. Ή αν χαλάσει ο Οι κινηματογράφος δεν μπορεί mm -hmm. να δεις το, το, το έργο. Ή αν χαλάσει, ξέρω εγώ, το θέατρο και δεν έρθει ο ηθοποιός, θα το, δεν θα δούμε τον Άμπλετ, δεν θα δούμε τον Ορφέα, ξέρω εγώ. Τι είναι λοιπόν, έχει λοιπόν, να κάνει, τι είναι, λοιπόν η μία έχει να, έχει κάνει... να κάνει με τις εμπειρίες. Είναι εμπειρίες αυτά. Εμπειρίες Είσχεσαι. και αυτά. Ωραία, όλο εκεί καταλήγουμε λοιπόν, εμπειρία. Είπα από την αρχή δύο πράγματα. Α το πούμε, δύο καταστάσει. Η ύπαρξη και οι εμπειρίε τη ύπαρξη. Τίποτα άλλο. Ωραία. Το θέμα είναι λοιπόν πώ μπορεί την κάθε εμπειρία που βιώνει να την πάρει και να γίνει για σένα το εφαλτήριο για να μπορέσει να εξελιχθεί. Γιατί ξέρετε, Υπάρχουν πάρα πολλοί έτσι, άνθρωποι. που κάνει τώρα εντύπωση. Να, να, γιατί δεν είναι. Ωραία. Οι, οι, οι εμπειρίε υπάρχουν για τον κάθε άνθρωπο, είναι εκεί. Αλλά βλέπει κάποιοι άνθρωποι αυτέ τι εμπειρίε που βιώνουν καθημερινά. Ναι. Στο, στο διάβα τη ζωή του μπορούν και τι παίρνουν ναι. και τι επεξεργάζονται και εξελίσσονται. Θα μου ναι. να πει τώρα τι είναι εξέλιξη. Αλλά τέλο πάντων, εξελίσσονται. Τι είναι εξέλιξη. Τι είναι εξέλιξη. Ε, τι είναι εξέλιξη. Τώρα, τι να σα πω, τώρα, κύριε καθηγητά, κάπω πρέπει να τα λέμε για να συνεννοηθούμε. <laughs> δηλαδή, θέλω να σου σας... ε, Κοιτάξτε, η εξέλιξη σημαίνει πάω πέρα από αυτό που είμαι τώρα. Πολύ είμαι ωραία. Τώρα κάτι και εξελίσσομαι. Θα σε αλλάξω. δεν εξελίσσεται. Είναι το ίδιο και το ίδιο. Ωραία. Με βγάζετε από τη δύσκολη θέση να μπορέσω να το ορίσω. Το λέτε καταπληκτικά. Πώς λοιπόν κάποιοι άνθρωποι βιώνουν τις εμπειρίες και τις παίρνουν και τις κάνουν εφαλτήριο για να προχωρήσουν ένα βήμα πιο πάνω και πιο πέρα ναι. και πώς κάποιοι άνθρωποι πούμε, ενώ βιώνουν πράγματα, καταστάσεις ζωής ναι. σημαντικά ναι. μένουν στάσιμοι. Σε, σε μια εντό εισαγωγικών αξία. Ναι, ναι. Και σε δύο περιπτώσει, δεν, δεν είναι εμπειρία. Εμπειρίε είναι. Άλλη εμπειρία η ή, ή άλλη εμπειρία η δε. Ε, ε, ε, αυτό δεν σημαίνει όμω ότι ένα άνθρωπο που επιλέγει να μην προχωρήσει στη ζωή του ε, ότι δεν έχει ζήσει, α πούμε, μεγαλύτερη εμπειρία από μένα. Λα, θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που. Α, στα φέσα. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Ωραία. Μπορεί λοιπόν να ζήσει μια συγκλονιστική εμπειρία. Να φτάσει πολύ κοντά στο θάνατο, να περάσει μια πολύ σημαντική αρρώστια. Για παράδειγμα, κάπω να το ομορφοποιήσουμε για να δούμε. Δω... Ναι, ναι, ναι. ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Και αυτό το πράγμα. Και κάποιος, να μην σε κλονίσει δεν καθόλου. Περνάει, δεν, έχει, δεν, έχει, δεν έχει πάρει πρέφατη είναι ο θάνατο. Έτσι. Και να, να μην σε κλονίσει καθόλου. Να πει ναι. να, το, το πέρασε ναι. κι αυτό, α πούμε, και ναι. να συνεχίσει να είσαι το ίδιο κακό, το ίδιο μνησίκακος, ναι. το ναι. ίδιο εκδικτικό, α πούμε, ναι. αν είχε κάποια αρνητικά στοιχεία. Ναι, ναι. Τώρα βάλατε πολλέ ταμπέλε του εγώ. Το εγώ λέει. Αυτό, αυτός που είναι ντεμπέλις, που κάθεκε πέρα συνέχεια και ξέρω εγώ σαν τον... Ναι, δηλαδή, ήταν κάποιος μεγάλος φιλόσοφος έτσι, που ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι, έτσι. Έχει <laughs> ένας μεγάλος, <laughs> ένας μεγάλος βασιλιάς και του είπε, λέει, τι θέλεις από μένα, <laughs> λέω τώρα για το Διογέννη και για τον Μέγα Αλέξανδρο. Του <laughs> τι θέλεις από μένα, ο Μέγας Βασιλεύς Αλέξανδρος και του λέει, ποιος είσαι ο Αλέξανδρος. Λέει, σε παρακαλώ, μπορείς να πάρει λίγο πιο δίπλα γιατί μου κόβει τον ήλιο. <coughs> ήταν μεγάλο φιλόσοφος, Έτσι. Ήταν τεμπέλης, κάτω από τον Αλέξανδρο, ήταν τεμπέλης. Κάθεται μέσα να πιθάρι. Και έρχεται ο Αλέξανδρος και του λέει, ε, μάγκα, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος από ο Μακεδόν. Και του λέει, ε, ευχαριστώ, αλλά μπλοκάρισε τον ήλιο, να... Πας πιο πέρα. Δύο σπουδαίε προσωπικότητε, δύο... α πούμε, που δεν καθόλου μεταξύ του δεν μοιάσανε. Και δύο ναι. μέγιστε προσωπικότητε. Μέγιστε μέγιστες. και δύο μέγιστε προσωπικότητε, οι οποίε βασιζόταν η μία στο ένα εγώ και η άλλη στο άλλο εγώ. Όταν επομένω είπατε, ο Τάντε που δεν έχει πάρει πρέφα, που παραμένει ο ίδιο στην μνησίκα κοσκελικά, ποιο μιλάει σε αυτά, ποιο τα λέει αυτά. Το εγώ. Το εγώ τα λέει αυτά. Mm -hmm. Η ύπαρξη δεν τα λέει αυτά. Το εγώ τα αυτά, αλλά όταν είναι ένας άνθρωπος ας πούμε, που είναι ξέρω, για παράδειγμα, τώρα τα λέμε πολύ απλώς καλά και καλύτερα για να μπορέσει και ο κόσμος να τα καταλάβει. Εντάξει, γιατί ναι, ναι, ναι, είμαστε ναι, ναι, σε μια ναι, ναι. πολύ βαθιά ναι. φιλοσοφική συζήτηση, ίσω να μην καταλαβαίνομαστε εδώ. Λοιπόν, αν ένας άνθρωπος ας πούμε, σκοτώνει κατά συρροή. Και είμαι και εγώ από την άλλη που κάνω τη δουλειά μου, μεγαλώνω τα παιδιά μου όσο μπορώ πιο αυτό, ζω μια ζωή ναι. έντιμη κτλ. Ναι. Ε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Σαφώς η, η ύπαρξη και του ενό και του άλλου είναι εκεί και υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει μια διαφοροποίηση. Μα Πώς δεν μπορείς να θα... είπα ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Ε, ναι. Είπα ακριβώ στο αντίθετο. Είπα ότι υπάρχει μόνο διαφοροποίηση. Δεν είπα ότι το μόνο πράγμα που είναι το ίδιο... Ένα είναι. λοιπόν καταστροή δολοφόνο. τη ύπαρξη. Η αίσθηση ύπαρξη. Ε, είναι η ίδια σε όλου. Ωραία, αν λοιπόν έχουμε απέναντί μου, έχω απέναντι δολοφόνο που σκοτώνει και, και του αρέσει που σκοτώνει και ξέρει τι κάνει, αυτός. Υπάρχει, υπάρχει αυτός. υπάρχει αυτό. Ε, ε, δεν θα το χαρακτηρίσει η κοινωνία, ξέρω εγώ κακό, αυτό, εκδικητικό. Εγώ δεν είπα να μην το χαρακτηρίσει και πόσο... μάλιστα α Καμπέλες δηλαδή. βάζει το εγώ. Yeah. Στη δικιά του κοινωνία, ας το πούμε στην κοινωνία των κακούρων, δεν ξέρω το αν υπάρχει τέτοια κοινωνία, αυτός είναι ο μεγαλύτερος ήρωος. Λένε, α, αυτός σκοτώνει κλπ. κλπ. Μπράβο το. Σε αυτή την κοινωνία των κακούρων, αυτό είναι ο πρώτος του χωριού. Στη δικιά μα κοινωνία που να σκοτώνει είναι φοβερό έγκλημα, είναι ο χειρότερος. Δεν λέω, δεν λέω... Και θα το πω σαφές, θα ναι, υπέ... ναι, ναι, Δεν είμαι υπέρ του να σκοτώνει κάποιος, Όχι, το να... καταλαβαίνω το Ναι, αυτός όμως, ναι, εκείνη την ώρα θεωρεί ότι κάνει λειτουργήμα, γιατί σκοτώνει... Έτσι ε, ναι, θα περάσει τις συνέπειε αυτές. Θα περάσει τις συνέπειε. Υπάρχουν συνέπειε. Υπάρχουν Θα περάσει τις συνέπειες. Αυτές οι συνέπειε, λοιπόν, η τιμωρία υπάρχει ναι. στο σύμπαν. Ναι. Πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί, γιατί ακόμα και μέσα από τι θρησκείες, ας πούμε, λένε, ξέρω, ότι ο Θεός ετιμώρησε το σύμπαν, ετιμωρεί αυτό, υπάρχει η έννοια τη τιμωρίας ή της ε, θεάς νέμεσης, ας πούμε, που, που μιλάγανε, για την οποία μιλάγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Ε, αυτά είναι κατασκευάσματα του εγώ. Ο Θεός είναι ύπαρξη. Ο Θεός δεν είναι καλός ή κακός, ο Θεός είναι ύπαρξη. Είναι τα πάντα. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει είναι ο Θεός Μπλέκει ο άνθρωπος στις δικές του αξίες, το δικό του εγώ και τον βάζει ότι αυτό είναι ο Θεός, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Από ό,τι ξέρω οι άνθρωποι τιμωρούν. Δεν νομίζω ότι ο Θεός τιμωρεί. Δεν λέει τόσο, δεν το έχω δει. Δεν κάτω κάποιο που να λέγεται εγώ με ο Θεός θα σε τιμωρώ. Έχουμε δει αυτό. Εμεί το λέμε. Έτσι, για να, για, το να, για να πετάμε τον μπαλάκι το από πάνω μας. από ναι, πάνω. Πετάμε τον το μπαλάκι. Αγοράμε βιβλία, ε? κάνουμε νόμου κλπ. κλπ. <χε> <χε> έχουμε ολόκληρε αστυνομίε, στρατιώτε, έχουμε το ένα το άλλο. Κρατάμε την κατάσταση. Τι κρατάμε, την ύπαρξη του εγώ. Είναι η ανάγκη του ανθρώπου ίσω να πετάξει τον μπαλάκι και τι ευθύνε από πάνω του. Έχουμε ευθύνε ω οντότητε. Σαφέστατα έχουμε ευθύνε, διότι το σύμπαν έχει νόημα. Κάνει νόημα. Σαφέστα τα έχει Αλλά δεν είναι απόλυτο Δεν είναι το νόημα το, το δικό μα. Το δικό μου το νόημα Ξέρω εγώ Να, πούμε, να το πούμε χοντρό -χοντρά, χοντρά, χοντρά Που είμαι κρεατοφάγος Είναι να τρώω κρέα. Δηλαδή να σκοτώνω το ζώο και να το τρώω Αυτό είναι το δικό μου Η δικιά μου αξία είναι αυτή Ε, πάρ' το από την τη περίπτωση του ζώου Το ζώο λέει Ε, κάτσε όταν με τρώει Δεν είναι αυτό η αξία μου εμένα γιατί είναι το ένα απόλυτο και το άλλο είναι, είναι σχετικό. Είναι όλα σχετικά. Απλώς θα πιάνει το εγώ, το περίφημο εγώ, που δεν υπάρχει παρά μόνο στη φαντασία μας, mm -hmm, mm -hmm. τα κάνει νόμους και λέει αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το κακό. Αυτή η, δια, η διαδικότητα διέπει όλη τη ζωή μας μου φαίνεται. Δηλαδή καλό, κακό, για, άσπρο, η, μαύρο, φύλλο, σκοτώνει. Γι' αυτό το σύμπαν είναι κυβαντικό, διότι στο, στο, στο, το, το κυβαντικό σύμπαν έχει τη διαδικότητα μέσα. Ο πρώτος νόμος είναι η συμπληρωματικότητα. Η συμπληρωματικότητα σημαίνει διαδικότητα. Αλλά δεν είναι η διαδικότητα που τα δύο είναι πάντοτε μακριά των από το άλλο. Το ένα εξυπακούει το άλλο. Η νύχτα εξυπακούει την ημέρα. Υπάρχει δυνατό να υπάρχει νύχτα χωρίς ημέρα. Υπάρχει δυνατό να υπάρχει θάνατος χωρίς ζωή. Θάνατος χωρίς γέννηση. <συσχεσίλυν> το ένα εξυπακούει το άλλο. Αλλά εμείς βάζουμε την ταμπέλα και λέμε Α, «Η γέννηση είναι ωραίο πράγμα». Βάζουμε κουφέτα, γλεντάμε κλπ. κλπ. Ενώ θάνατος είναι κακό πράγμα, βάζουμε μαύρα και κλαίμε». Το μωρό όμως, όταν γεννιέται, κλαίει. <laughs> Για ποιον λόγο κλαίει το μωρό. Mm. Στη στην Κρήτη, στα παλιά χρόνια, όταν πέρανε κάποιος, χορεύανε και γλεντούσανε. Είχανε άδικο. Ίσως όχι. Τα παλιά χρόνια. Λέγανε, α, ξεκουράστηκε αυτός. Ε, το λέμε ακόμα. Mm -hmm. ξεκουράστηκε. Τι σημαίνει, Ά, ήταν κουρασμένο από αυτή το ζωή, κουράσει και έφυγε. Επίσης λέμε και το άλλο, το καταπληκτικό, αλλήμωνος αυτόν που έφυγε, <laughs> δηλαδή εντάξει, λέμε διάφορα. Ναι, ο θάνατος είναι μια, μια ναι. ιστορία πολύ, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη για το πόσο καθένας... Αλλά έχει, σύνδρο... να κάνει, έχει να κάνει με το χρόνο. Σε ο ο χρόνο και ο Θάνατο είναι το ίδιο πράγμα. Αν άρχισα να το, το σκεφτούμε έτσι τότε άρχισα να, φοβ, να μην φοβόμαστε πια το χρόνο γιατί ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο χρόνος δεν είναι ο mm -hmm. Έτσι. ο μεγαλύτερος φόβος είναι ο χρόνος και είπαν προηγουμένως το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον το παρελθόν τι είναι στην ανάμνηση θυμάμαι ότι εχθές μιλήσαμε κάναμε αυτή τη συνέντευξη ξέρω εγώ προχθέ πήγα και φάγα ένα ωραίο φαγητό mm -hmm. πού είναι αυτή η μνήμη Κάπου μέσα. Πού? Ναι, δεν ξέρουμε. Υπάρχει... Δεν ξέρουμε. Α, χρειάζεται να υπάρχει ο εγκέφαλο. Ωραία, χρειάζεται να υπάρχει ο φυσικό εγκέφαλο. Είναι αμήν... μέσα στο φυσικό εγκέφαλο. Ε, όχι. όχι, είναι στο νοητικό. Δηλαδή στη συνδυτότητα. Απ, τώρα... ναι. ναι. απ' την άλλη λέω, έρχεται το μέλλον που είναι η φαντασία μα. Απ' την μας. άλλη, το... άλλη πλευρά έρχεται το μέλλον που είναι η φαντασία μα. Λέμε, αύριο, αύριο έχω σχέδια να βρεθώ το φίλο μου το Γιώργο και να πάμε να πιούμε ένα καφεδάκι. Αυτό βασίζεται στι εμπειρίε του παρελθόντο. Μπορεί το αύριο να μην έρθει. Μπορεί, ξέρω, ο Γιώργος, ο φίλο μα να. Τώρα δεν το λέω δεν κάνω πλάκα, σούμε, ξέρω, να έχει αυτό το κινητικό δυστύχημα και πέθανε ο άνθρωπο. Mm -hmm. Το ξέραμε αυτό, δεν το ξέραμε. Και λέμε, αχ, τα σχέδια που ήταν. Άρα το μέλλον δεν υπάρχει. υπάρχει. Ποιο θα ξέρει το μέλλον. Το μέλλον βασίζεται στην εμπειρίε του παρελθόντο. Δηλαδή το μέλλον δεν είναι τίποτα άλλο παρά να επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά το παρεθόν. Γι' αυτό το λέω κακέ συνήθειε. Mm. Επαναλαμβάνομαι mm. το παρεθόν. το μόνο που υπάρχει είναι το τώρα. το τώρα. όχι το παρόν. το τώρα. τώρα. Που, το, που, το, το παρόν. το τώρα. Το που το από τη στιγμή που είμαι το παρόν, έχει φύγει ήδη. Έχει φύγει ήδη. Αυτό, αυτό Είναι δηλαδή. Ναι, δεν μπορεί ούτε καν να το προσδιορίσει χρονικά. Να πεις ότι, ότι το, τώρας, το τώρα σου Ακριβώς. κρατάει ένα κλάσμα του, ξέρω εγώ, του δευτερολέπτου, του, του, του ποιού. Ναι, Αν... ξέρω εγώ. Οπότε, επομένω, το παρόν δεν υπάρχει. Γιατί από τη στιγμή που λέμε Α, αυτό είναι το παρόν, έχει φύγει ήδη. Άρα, το παρόν δεν υπάρχει. Συμφωνούμε σε αυτό. Το παρελθόν δεν υπάρχει, η παρά μόνο στι μα το μέλλον δεν υπάρχει, διότι δεν έχει γίνει ακόμα. Και απλώς το περιμένουμε. Άρα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν υπάρχουν. Είναι σημαντασία μας. Είναι εμπειρίες. Καταλάβατε. Όπερ mm έδι -hmm. Όπως λένε οι <laughs> μάλλοι Δηλαδή αποδείξαμε ότι ο χρόνος δεν υπάρχει. Άμα δεν υπάρχει ο χρόνος. Τότε. Ίσως δεν υπάρχει και ο θάνατος. Mm -hmm. Οπότε τώρα θα πει κάποιος, καλά, κάτσε κύριε Καφάντος μου, βλέπω με τα ζώα, ξέρω εγώ, άσε τους ανθρώπους, βλέπω με ένα ζώο το και πεθαίνει. Ωραία, είναι αλλαγή μια κατάσταση. Το ζώο αποτελούνται από ξέρω, τόσα 3 εκατομμύρια μόρια. Μετά πεθαίνει, είναι πάλι αυτά τα 3, ε, 3 εκατομμύρια μόρια, απλώς έχει αλλάξει κατάσταση. Όμω αυτή τη νέα κατάσταση τη γνωρίζουμε, κύριε καθηγητά. Γιατί τώρα εδώ μπαίνουν άλλα πράγματα για το τι ας πούμε ακολουθεί τον θάνατο. Γίνονται πολλέ συζητήσει. Αν υπάρχουν εξαιρετικά επόμενε ζωέ, αν πηγαίνουμε εκεί που πηγαίνουμε, αν πηγαίνουμε στην κόλαση, αν πηγαίνουμε στον παράδεισο, αν θα περάσουμε δοκιμασίε, διάφορα, ή κάθε θρησκεία κλπ. Εγώ λέω το εξή. Δεν περνάμε εδώ δοκιμασίε. τι μα ενδιαφέρει για τον θάνατο μετά. Δεν κοιτάζουμε τι δοκιμασίε που περνάμε εδώ στην καθημερινή ζωή. Εδώ είναι το μεγάλο μου πρόβλημα, α πούμε. Αυτέ οι δοκιμασίε είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όχι οι δοκιμασίε μετά το θάνατο. Άρα λοιπόν. ή ο παράδεισο μετά το θάνατο. Άρα λοιπόν, μα λέτε ότι να φτιάξουμε τη ζωή μα τώρα και να πορευόμαστε όσο μπορούμε καλύτερα τώρα. Καλύτερα, Τέλο πάντων, όσο μπορούμε πιο όμορφα, αν θέλετε, τώρα. Και το... Πιο Τι όμορφα μάξε. σημαίνει ότι να δεχτούμε ότι όλα είναι μέρο τη ίδια πραγματικότητα. Είναι δύσκολο, δύσκολο να το βάλουμε κάτι εγώ. Πολύ δύσκολο. Το εγώ είναι πάρα, πάρα πολύ δυνατό. Είναι. Και όσοι λένε ότι το έχουν εγκύσει, μάλλον ψεύδονται <laughs> στους στόλους. <laughs> μάλλον ψεύδονται στους στόλους. Είναι πολύ δύσκολο να το βάλεις κάτι εγώ, διότι πρώτα-πρώτα δεν υπάρχει. <laughs> <laughs> Έτσι. Είναι ο εχθρό που δεν υπάρχει. Ε, πώ ε, να πολεμήσει ένα εχθρό που δεν υπάρχει. Ναι, είναι σαν να πολεμά σαν ένα φάντασμα, ας πούμε. Ένα... Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Το φάντασμα τουλάχιστον υπάρχει. Ξέρω, <laughs> ε, λένε ότι υπάρχει, ξέρω, ε, τον βλέπει, ξέρω, κάτι στα φώτα. Αλλά κάποιοι που δεν υπάρχει, πώ το πολεμά. Και όμω εμεί το πιστεύουμε ότι υπάρχει. Είναι ο μεγαλύτερο εχθρό. Φοβερό mm -hmm. εχθρό, αφού δεν υπάρχει. Δεν λέμε επομένω, εφόσον δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γεια σου. Αντίο. Mm -hmm. Είπατε προηγουμένως ότι μα κάνει και καλό οπωσδήποτε, ε, το εγώ μα προστατεύει. Ξέρω εγώ να βλέπω το αυτοκίνητο, τώρα εγώ είμαι εδώ πάνω στο Μπέρ Τόρβο, κοιτάζω τα αυτοκίνητα που περνάω από κάτω, mm -hmm. από, κατέλα, εφόσον τα πάντα είναι το ίδιο, να πάω εγώ να μπορούσα στον δρόμο, αφού το αυτοκίνητο είναι το ίδιο με εμένα, είμαι το σύμπαν το αυτοκίνητο. Θα με χτυπήσει το αυτοκίνητο ή θα πεθάνω, οπωσδήποτε. Mm -hmm. <laughs> ε, θα μπορούμε, πω όμω πω αυτό ήταν μάλλον χαζό, ήταν είχε φτιάξει ένα το του κόσμο και έλεγε ότι το αυτοκίνητο είναι το ίδιο με τον ίδιο. Δεν, λέω, δεν λέμε αυτό. Mm -hmm. Mm -hmm. Είναι δε, οι εμπειρίε. Η εμπειρία του να σε χτυπήσει το αυτοκίνητο είναι υπαρκή. Αλλά η εμπειρία να αποφύγει το αυτοκίνητο είναι επίση υπαρκή. Έχει να κάνει με το εγώ. Εγώ δεν λέω ότι το εγώ είναι κακό. Αυτό ναι, που εντάξει, λέω είναι να πιστεύουμε φορές. ότι το εγώ είναι η αρχή είναι τα πάντα όλων. Mm -hmm. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Διότι στην ουσία δεν υπάρχει. Είναι θέμα, θέμα εμπειριών, τις έχουμε βάλει μαζί, τις έχουμε κάνει συνήθειες και γι' αυτό λέω και παίζω με τα λόγια κακέ συνήθειες. Είναι συνήθειες και λέμε Α, εντάξει. Έτσι θα γίνει διότι έτσι γίνεται. Ωραία. Να, για, για να, έτσι, γιατί έχω και αυτό, η συζήτηση μας βέβαια είναι... Πανέμορφη και, ναι. και βλέπω. Βλέπουμε... <σφίλια> Όχι, και το... εγώ το χαίρομαι. Δεν ξέρω εσεί πώ πάει το πρόγραμμά σα και πώ θα διαμορφωθεί μετά. Εντάξει, Α... ναι. Αλλά σιγά σιγά Μπορούμε για, για να, τεπάμε, το... Ναι. να το μαζέψουμε για να μπο... για ολοκληρώσουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε... Ναι, ναι. Εδώ βέβαια τέθηκαν πολλά θέματα που δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο για τον καθένα μα να τα συνειδητοποιήσει και να τα βάλει στο μυαλό του να τα επεξεργαστεί. Ε, αυτό που θέλω να πω. Πούμε... Είναι, το... είναι πέρα από το μυαλό. Πέρα πέρα Οπότε το μυαλό, το μυαλό. είναι εύκολο. Δεν είναι δύσκολο. Πέρα από το μυαλό, είναι. Πέρα από το μυαλό. Ε, και τι πιστεύετε, ότι είναι εύκολο αυτό, επειδή είναι πέρα από το μυαλό, να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε ο καθένα, Δεν είναι. Ε, δε... <laughs> Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να το επεξεργαστούμε, να το παρατηρήσουμε απλώ. Να το παρατηρήσουμε. Στο κουαντικό, σύμπα, στο κουαντικό σύμπα, το πιο σημαντικό πράγμα είναι παρατήρηση. Να σα ρωτήσω τώρα. Ε βλέπετε ας πούμε στον εαυτό σας εσείς δεν θέλω να, το προσω... να, το... να σας κάνω προσωπική έρωση σας μιλήσω για μένα για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση ναι, ναι, ναι. βλέπω λοιπόν ναι, ναι. στον εαυτό μου ότι κάποια πράγματα που κάνω ε, ε, δε, δεν είναι σωστά, είναι λάθος θα μου πείτε τώρα ε, ε, το εγώ σου το λέει αυτό ή ξέρω εγώ θα μου τα πείτε αυτά αλλά πάστε σε πρώτη βλέπω ας πούμε ότι με πιάνει πανικός για να μπορέσουμε λίγο να το μορφοποιήσουμε με πιάνει πανικός ε, ξέρω εγώ όταν οροσταίνει το παιδάκι μου, για παράδειγμα. Ναι. Αυτός ο πανικός λοιπόν συνήθως επιφέρει λάθη. Δηλαδή πάντα όλοι λένε οι ειδικοί ότι πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ λοιπόν έρχομαι ναι. και πρέπει για να μπορέσω να γίνω καλύτερη, για να μπορώ πραγματικά να βοηθήσω το παιδί μου ή ξέρω εγώ σε μια δύσκολη κατάσταση να ανταπεξέλθω, πρέπει να νικήσω τον πανικό μου. Πρέπει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο να εξελιχθώ. Τι σημαίνει τελικά εξέλιξη και πώς μπορεί ο καθένας μας στην καθημερινότητά του να, να, να δουλέψει έτσι ώστε να απεμπλακεί από αυτά τα δέσμια, ας πούμε, από, από αυτές τις αλυσίδες του εγώ ε, και, τις, και τα αρνητικά, ας πούμε, αν θέλετε, της προσωπικότητάς του για να μπορέσει να, να βιώσει ίσως αυτές τις εμπειρίες που πρόκειται να έρθουν στη ζωή του. Ναι. Και να πάει προς τα μπρος και άνω, που λέω εγώ πάντα, και το δίνω και σαν ευχή. Πάντα σου εύχομαι να πηγαίνεις προς τα μπρος και άνω. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, στην καθημερινότητά μας. Τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε εντό εισαγωγικών, τα αρνητικά μας να τα πετάξουμε πίσω, να εστιαστούμε στα θετικά μας εντό εισαγωγικών, για να μπορέσουμε να τα δουλέψουμε, να τα επεξερωστούμε και να πάμε παραπέρα. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, θέλω να σας πω πώς έρχεται η επιστήμη και όλα αυτά που μας λέτε εσείς, που είναι, αν θέλετε, ένα, ε, ε, μια ενιαία πια κατάσταση, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για στροφυσική, ούτε για κουβαντικό. Είναι ενιαία κατάσταση, ακριβώς. Είναι, μια ενιαία... είναι, ενιαία, ναι, κατάσταση. είναι φιλοσοφία μαζί, είναι ιστορία των επιστήμων μαζί, είναι θεολογία μαζί, είναι όλα μαζί. Λοιπόν, λοιπόν, πώς, ναι. μπορεί, πώς, μπορεί, πώς μπορεί λοιπόν αυτό να έρθει στην καθημερινότητά μου και να με βοηθήσει εμένα να γίνω εντός εισαγωγικών καλύτερος άνθρωπος. Ή να βιώσω την πληρότητα, αν θέλετε. Μια... Να χρησιμοποιήσω και όρους που λέτε εσείς. Να βιώσω την πληρότητα. Μα η πληρότητα είναι πάντοτε εκεί. Ναι, <laughs> το πρόβλημα η... δεν είναι... Η πληρότητα είναι... είναι και εγώ ε... πώς αντιφτάσω, είναι το θέμα. Εγώ πώς αντιφτάσω. Αν είσαστε ήδη πλήρε, δεν χρειάζεται να αντιφτάσετε. Είσαστε ήδη πλήρες. Απλούστατα... Βγαίνει κάποια φουνούλα από μέσα μα που λέγεται η φωνή του εγώ και λέει: Δεν είσαι πλήρε. Σου λείπει αυτό, Να κάνει ναι. αυτό. Σου λείπει αυτό. Α, πανικοβάλλεσαι. Ναι, είναι για το παιδί σου, αλλά τελικά ο πανικό δεν είναι καλό πράγμα. Και, και αν είναι ο πανικό σωστό, ο πανικό μπορεί να κλείτω στο παιδί σου, α πούμε, σε μια στάση. Γιατί είναι αναγκαστικά ο πανικό κακό. Άρα μου λέτε, κατά κάποιο τρόπο, να δεχτώ τον εαυτό μου καταρχήν έτσι όπω είναι. Όπω είναι. Να τον δεχτούμε. Ωραία. Όχι μόνο όπως είναι Αλλά να πούμε ότι α, Αυτό που λέμε αυτός μας είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο Παρόπου είναι τόσο μικρός που είπαμε Σε ένα κόκκοσά μου Είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι εγώ πιστεύω με το νου Με το μυαλό μου Για κάτσε ρε, παιδί μου Μήπως αν είναι το ίδιο το σήμα Για φανταστείτε Πώς θα βλέπαμε Τον κόσμο Αν περπατούσαμε και λέγαμε Ξέρεις εγώ είμαι τα, είμαι τα πάντα Τα πάντα Mm -hmm. Θα υπήρχε φόβο Όχι δεν υπήρχε φόβο. Αφού, αφού είμαι τα πάντα Δεν υπάρχει εχθρό και ο εχθρός και ο φίλο Είναι μέρος σε εμένα mm -hmm. Θα έχω και φόβος Έτσι Θα έχω και το εγώ Θα λέγαμε πια ε, Ποιο είναι αυτό το εγώ Α, Αφού είμαι τα πάντα Είναι το εγώ αυτό που νόμιζα Αλλά είναι το εγώ το άλλο, του άλλου. Και, το άλλο και το άλλο Είμαι επομένω ένα σύγκριμα Από όλα τα εγώ του κόσμου αλλά δεν φοβάμαι το άλλο εγώ ότι θα με καθαρίσει, θα με χτελέσει, αφού είναι μέρο του εαυτού μου. Θα μου πείτε, αυτό θα κάνει με σκέψει και παίζοντα παιχνίδια με τι λέξει και με το μυαλό. Όχι, είναι θέμα εμπειρία. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε το τελικό σκοπό. Για να ανέβει το βουνό πάνω, να φτάσει στην κορυφή, δεν τη φτάνει στον «Α, θα ανέβω στην κορυφή, θα ανέβω στην κορυφή, θα ανέβω στην κορυφή, είμαι τώρα, ο, ξέρω, ο, ο πιο καλύτερος ορυβάτης στον κόσμο». Mm -hmm. Ε, άμα δεν έχει μπει στην εμπειρία το να κάνεις τη δουλειά που χρειάζεται για να ανέβεις το βουνό, θα πέσει, πάει στα μούτρια σου. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Επομένω, υπήρχε κάποιο μεγάλος, των οποίο έγινε Σοκράτης, και είχε πει «έν είδα του, δεν είδα». Τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω τίποτα. Αλλά προσθέδεται γνώθη σε Αυτόν. Δηλαδή άρχιζα με το... Δεν ξέρω τίποτα. Όλα αυτά που, που υποτίθεται ότι ξέρω... Βάζω τώρα λόγια στο ναι. στόμα του Σοκράτη... Mm -hmm. Είναι εμπειρίες. Έρχονται και φεύγουν. Δεν ξέρω τίποτα. Έρχονται και φεύγουν. Αλλά γνώθη αυτών; Κάνε προσπάθεια να γνωρίσει τον εαυτό σου. Mm -hmm. Σε προτρέπει κατά κάποιο λόγο... Ναι, σε προτρέπει να, να, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, εντάξει, εννοείται ότι εντάξει. θα μπορούσα να μιλάω μαζί σα πάρα πολύ ώρα. Σα ευχαριστώ γιατί ήδη μου είχατε πει ότι θα ναι, μου, ναι. μου αφιερώσετε μισή. Ναι, ώρα... ναι, έχει ώρα. Μου είπα ότι θα μου αφαιρώσετε μισή ώρα και έχει πάει μία και που μιλάμε. Σα ευχαριστώ Α, μέσα ναι. από ναι. τα βάθη τη καρδιά μου για την αποψήν μα συνομιλία. Εύχομαι να είστε καλά, εύχομαι να είστε πάντα υγει, τυχερό, ναι. χαρούμενο, χαμογελαστό και να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ Πώς... και Πώς... αν υπάρχουν ερωτήσεις της, μπορεί ο κόσμος να... Ξέρω αν Τη στείλει, ερωτήσει, Δεν ξέρω πώ μπορεί να τι απαντήσουμε. να ε, κάνουμε μα, Εντάξει, κάναμε μία συζήτηση. Ήταν για μένα λίγο δύσκολο να είμαι συνδεδεμένη ναι. με το chat του σταθμού, γιατί ακούγονται διάφοροι θόρυβοι, μπαίνανε μέσα και που έρχονται τα μηνύματα. Α, ναι, καταλαβα, εντάξει. Και έπρεπε εντάξει. να άλλη το απομονώσω. Αλλά ναι. θέλω, θα, ούτως ή άλλως θα συναντηθούμε εδώ στην Κρήτη που θα έρθει στο Ηράκλειο τον ναι. Μάρτιο. Θα σα δω από κοντά και εκεί λοιπόν θα τα έχω συγκεντρώσει εγώ όλα τα ερωτήματα <laughs> και θα βρείτε άλλη μία ωρίτσα να μου αφιερωθείτε. <χει> Εντάξει. Εντάξει. Σα ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε καθηγητά πάρα yeah. πολύ. Γεια σα. Καλό βράδυ. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Αυτό λοιπόν ήταν ο καθηγητή μα, ο κύριο Μινά Καφάτο. Ε, ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέρουσα τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ την βρήκα ε, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε υπέροχα πράγματα. Ε, υπομένα από μια απλή και λιτή, ε, γλώσσα που μπορεί να αγγίξει τον κάθε άνθρωπο πιστεύω. Όπως και να έχει ε, μπορούμε όλα αυτά που ακούσαμε να τα επεξεργαστούμε σιγά σιγά να τα βάλουμε στο μυαλό μας, να τα δουλέψουμε και να δούμε τελικά ε, τι μπορεί να ισχύει και τι δεν μπορεί να ισχύει. Τι που μην πίσω! Πρίζε βάλουν μέσα στα όνειρά μου! Όποιο μέλλον και να ζήσω! Πάντα βρίσκω, παρελθόν μπροστά μου και όλα αυτά. Του χρόνου στα χέρια πάνω στο κορμί μου. Ότι απέμεινε δικό μου το έχει πια ξεχάσει η αφή μου και όλα αυτά. Απόψε για να ξαναρχίσω να πετάξω ψηλά Για όσου ήσασταν κοντά μα, ακούσαμε τον κύριο Μινάκα Φάτο, καθηγητή αστροφυσική, κοσμολόγο, καθηγητή βάντο μηχανική από την Καλιφόρνια, από το Λος Άτζελε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά φοβάμαι, όλα αυτά. Για να ξαναρχίσω να πετάξω ψηλά, να ανοίξω μόνη φτερά. Θαυμάσια. Λοιπόν, είσαστε στον Αλμπέντο 14. Ακούτε την εκπομπή του και Ρωδιάβα. Είμαι η Νάντι Παπαμίτσου, εδώ πίσω από το μικρόφωνο του σταθμού είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μινά Καφάτο τον καθηγητή αστροφυσικής και Μηχανική. με πολύ έτσι, ενδιαφέρουσες πληροφορίες ήρθε ο κύριο Καφάτος και μας έκανε έτσι λίγο να το σκεφτούμε, να το φιλοσοφήσουμε να προβληματιστούμε, να ρωτήσουμε έχει περάσει η ώρα, έχουμε ακόμα λίγη στη διάθεσή μας και νομίζω ότι τώρα πια, από εδώ και πέρα, ε, όμορφα θα είναι να περάσει αυτή η ώρα με μουσικές που ελπίζω να σας αρέσουν. Ε. Ούτως ή άλλως και αυτές είναι απαραίτητες για να περνάει η ζωή όμορφα. Ε. Θέλω την αγάπη σου για κάψιμο να δραπετεύω από τι αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τι μουτες δεύτερες. Θέλω να με με στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνωνεί από σκέψεις. Θέλω να μου λε πάντα πώ μ' αγαπά και να μπορεί και να μαντέξεις. αντέξει. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω χάρος Κι όταν σ' στα νυχτά Όταν τα βράχια είναι κοντά Εσύ μου, εσύ φως μου να φάρο. Αγκάπη σου θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να υποξεφθώ ψυχή μου ω το άπειρο. Τα σκίσω εθέρε και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιο σαν πθροδιάπειρο. ότι είχατε την ανάγκη να θέσετε κάποια ερωτήματα στον καθηγητή. Ε, Υπήρξαν κάποια ηρωνικά σχόλια στο τσάτ ότι ε, θα μπορούσα να απομονώσω τους ήχους, τέλος πάντων, του ήχου του τσάτ και όχι το ίδιο του chat. Ε, τους ήχους του chat τους είχα απομονω, απομονωμένου, απλά ερχόντουσαν κάποια μηνύματα και στο facebook που δεν μπορούσα να απομονώσω τον ήχο ή, ε, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την ώρα που ήμουν σε σύνδεση με τον κύριο καθηγητή, άκουγα του ήχου, δεν μπορούσα να το κάνω. Ε, συμπαθάτε με αδέρφια, δεν είμαι παντογνώστης, όπως είναι κάποιοι εκεί στο chat και τα ξέρουν όλα, ε, δεν μπόρεσα να το κάνω. Ελπίζω την επόμενη φορά που ο κύριος καφάτος θα είναι κοντά μας γιατί θα τα πούμε ξανά σύντομα. Ε, θα έχουμε κάνει τα τεστ, τα διάφορα και, τα, και τις δοκιμές μας έτσι ώστε να μπορούμε να απομονώσουμε όλους τους ήχους από όλα τα, από τα μέσα και, και από όλα τα τσάτ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έτσι ώστε να μην μας εμποδίζουν ε, στη συζήτηση και να μπορώ και ταυτόχρονα να μεταφέρω τα ερωτήματά σας. Ε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε με αγαπημένο εδώ καλλιτέχνη από την Κρήτη που τραγουδάει όμως γνωστά τραγούδια που έχουμε αγαπήσει Ξενύκτισα την πόρτα σου και σιγω τραγουδό, Εδώ νέο ναι παράδεισο κύκολασιέδο. Ξενύκτισα την πόρτα σου και σιγω τραγουδό, Εδώ νέο ναι παράδεισο κύκολασιέδο. Εδώ είναι και φτωχοί, ανθρωπικοί, ανθρωπάκια. Εδώ είναι ο ήλιο, κύπροχοι, αγκάφε και φαρμάκια. Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδό Εδώ νεό παράδεισο σκι κώνας ή εδώ στην πόρτα σου και σίγω τραγουδό Εδώ νεό παράδεισο σκι Ξένει τη σα πόρτα σου και σιγό τραγούδω, Εδώ νέο παράδεισο κύκολα ή εδώ. Ξένει τη πόρτα σου και σιγό τραγουδό. νέο παράδεισο κύκολα ή εδώ. Είναι η ζωή μια και γύρω τική. Είναι του πόθου η μουσική τη μοναξιά ησυχη. Ξεν competent πόρτα σου και with τραγουδω Εδω интерlock your fate They became πόρτα σου and we were Εδω Yeah, they remain this hoe and nation σε έντισαν στη πόρτα σου και σίγω τραγούδο Εδώ νέο παράδεισος και κονασί εδω νεο παραδεισος και εδω Θα κρατήσουν οι χώροι και θα βρουν αγιώτικα. Στε και απαρχιώτικα βρε. Ω που η σύναξη σ' αυτήν αυτόν αγκοριό, να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με και με κερέ. Φτιάχνουν οι Έλληνε κυκλώματα. Ιστορία, οι παρέ. Κάνει ο Γιώργης στην αρχή. Είμαστε, δεν είμαστε, τίποτα δεν είμαστε, βρε. Για να κει στραβούδι, σαν είναι όλα. Γράφα, κάτι θα βγει. Και στι νύχτα, το λαμπάδιασμα, να κι ο εσύ ο μικρό μα. Για να σμίξει, παλιέ κι αναμένε φωτιέ. Με το ροκ του μέλλοντο μας. Αν συνεφώκε, Ανεμωμαζόματα. Σπήδε, πια και κλώματα βρέσει και παρέζε λαμέρε: Το κάθε φτισμά του εισακουλέ. Είτε με την αρχαιότητά, είτε με οθόδοξία των ελληνών. Η κοινότητα φτιάχνει άλλο γαλαξία Να κι ο που έχει πιει Κύλι διατρέπεται μόνο εκείνη βλέπεται βρε Κι ο Χιλέας με τη ζωή Προς την Πολαρόκη του νε γελαστή. Τότε η Ελένα η χορεύτρια Σκεύβει στη μεριά του τάσου Και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά Εθνική Ελλάδος, γεια σου Φταίει η Βουλή, την να φταίνε πρόσωποι, και κι βρε Αμπονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη, η αγάπη που έχει Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία Και παππού σε μέρια αυτόν όμα, μέσα στη τουρκοκρατία Να μας έχω Θεός γέρος Θαυμάσια, λοιπόν, βρισκόμαστε στον Αλμπέντο 14 Είναι βραδάκι Δευτέρας, πλησιάζει σιγά σιγά 12 Θα αλλάξει μέρα ε... Επειδή βιαστήκαμε γρήγορα να βγούμε σε σύνδεση και να συνδεθούμε με το Λος Άντζελες και να μιλήσουμε με τον κύριο Καφάτο, επειδή ήταν πολύ συγκεκριμένες οι ώρες οι οποίες έπρεπε να βγει, δεν σχολιάσαμε καθόλου επικαιρότητα και θέλω λίγο εσύ να με βοηθήσετε γι' αυτό. Ε, δεν θέλω να πω πολλά. Δύο έτσι, στοιχεία έχω να σχολιάσω και να με βοηθήσετε κι εσείς με τα σχολιά σα να τα συζητήσουμε. Το ένα το συγκλονιστικό της εβδομάδα που πέρασε ήταν η, η, η μάζωξη των Μητροπολιτών προκειμένου να αποφασίσουν το τι και το πώς θα αντιμετωπίσουν τι συμφωνία ή η ερωνη μου Τσίπρα, όπου αν διαβάσατε έτσι ήταν θαυμάσιες οι, οι συνομιλίες που είχαν μεταξύ τους οι, οι Μητροπολίτες. Εγώ θα κρατήσω την παρατήρηση του Ιερώνιμου σε έναν Μητροπολίτη που του είπε «Λάθος Κάνετε, Αρχιεπίσκοπε, που προχωράτε σε αυτή τη συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα. Και απάντησε ο Ιερώνιμο το εξή: Μαγικό, Ο κύριος Τσίπρας είναι κοντά μου, σαν τον Απόστολο Παύλο. <Κρύψουμε> σαν... Γελάμε εδώ τώρα. <Κρύψε> με, σαν παλιόκρα... Από εδώ και πέρα, όταν θα μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα, θα μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Τα τα oh, τραγουδά... Κατά τα άλλα, ο έτερος τη κυβέρνηση, κύριος Νίκος Παπάς, εκεί η αγκαλιά με όλους τους συντρόφους, έκανε την πορεία του προς την Αμερικανική Πρεσβεία να διαμαρτυρηθεί, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν... <Φίλιο> Δεν ξέρω αν τον εγκάλεσε και ο... ο πρέσβης της Αμερικής <laughs> να απολογηθεί. Όπως και να αρχιζούμε οι καταστάσεις παραλόγου μου φαίνεται εδώ στην Ελλάδα. Σπάσανε τα πολυτεχνία, κάψανε την Αθήνα για άλλη μια φορά. Ποιοι αυτοί γνωστοί ή άγνωστοι, δεν ξέρουμε, ήταν τα παιδιά του Τσίπρα επί νεα Δημοκρατίας. Τώρα ποια παιδιά είναι αυτά, δεν ξέρω. Λέτε να είναι τα παιδιά του Τσίπρα πάλι. είπε ο ιερώνυμος. Κοντά μου ο Πρωθυπουργό ο Αλέξης Τσίπρας είναι σαν τον Απόστολο Παύλο. Ναι. Όσο για εσάς που ρωτάτε η κυρία που τραγουδάει είναι νομίζω η Ελευθερία Αρβανιτάκη και όχι η κυρία Τσαλικοπούλου. Γιατί και αυτά είναι σοβαρά θέματα και πρέπει να τα επιλύουμε εδώ μέσα από την εκπομπή. Σα έχω όμω και Ελένη Τσαλίγοπουλου για τη συνέχεια. Επειδή τη ζητάτε, όχι τίποτα άλλο. Και μετά ο Αλέξης Τσίπρας, αφού του είπε ο ιερώνυμος ότι η Απόστολε Παύλε, φίλε μου, έχω πρόβλημα με τους μικροπολίτες και με τους κληρικούς από κάτω, αντιδρούν, μα θα ανοίξουν τόσες θέσεις εργασίας, 10.000 θέσεις εργασίας θα ανοίξουν και έρχονται και εκλογές, ιερώνυμε, είπε ο, ο Απόστολο Παύλος και γύρισε ο ιερώνυμος και του είπε, δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση και πώς θα εξελιχθεί. Και τότε ο Απόστολος Παύλος είπε, τι ωραία, θα δημιουργήσω, θα φτιάξω, θα συντάξω ένα σχέδιο νόμου και θα το περάσω, φίλε δάσκαλε, η γιατί, γιατί έτσι θέλω, έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα πορευτούμε, αν σας αρέσει, καλός έχει και σας αρέσει, αν πάλι δεν σας αρέσει, είναι δικό σας το πρόβλημα». Εδώ ο κύριο Αλέξης Τσίπρας, ο Απόσολος Παύλος δεν ε, υπολόγισε ολόκληρο ελληνικό λαό θα υπολογίσει τώρα δέκα χιλιάδες κληρικούς. Αστείο να το συζητάμε. Ίσως μπορεί και να το είχα σκεφτεί που σε αγάπη μας πάει ψηλά Δεν το είχα, δει, δεν το είχα αισθανθεί για κανέναν κίνη πρώτη φορά Σ' έχω κοντά μου συνέβη Ρωτάς, αν κράτησε αυτό μια ζωή Δε θέλει φόβο καρδιά μου ερωτάς και σε τανζουνείνα πλάτη και Όχι, δεν έχει καφενείο της Αλιγοπούλου, καφενείο έχει η... στις μιλές, στο πύλιο, η αγαπημένη, η μοναδική φωνάρα, η Τάνια Τσανακλήδου. η οποία προς τη έχει επιλέξει μια άλλη ζωή, ένα άλλο τρόπο ζωής και έρχεται στην Αθήνα να κάνει κάποιες εμφανίσεις. είναι εμφανιστικά που είτε σε μαγαζί είτε σε τηλεόραση αλλά κατά βάση τη ζωή της την εκεί και από ό,τι δείχνει είναι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό και πολύ ισορροπημένη όσο μπορώ να την παρακολουθώ και να την γνωρίζω. Αυτό καταλαβαίνω. Να ναι καλά. Μα σε κοιτάζω και από φόβου αδειάζω. Σε φιλά την αφίγουσα ανά. Mm -hmm. Και είχε τη ώρα που βαδίζουμε τώρα. Μα δεν έχω κάτι άλλο να mm -hmm. Όλα στα είπαν και στα μάτια μου τα Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Φωτεινή που με ιδιαίτερη έτσι η Φέρμη μίλησε για την εκπομπή. Να σε καλά Φωτεινή μου. Να σε καλά. Σου εύχομαι να έχει ένα υπέροχο ξημέρωμα. Μες, και μιας και μιλήσαμε για τη μοναδική, για τη μεγάλη φωνή της Τάνιας της Ανακλήδου, να, ένα υπέροχο τραγούδι εξίσου που θα παίξει μόλις τώρα, ένα τραγούδι που αγαπάω και που αναδεικνύει αυτό ακριβώ που σας λέω, την μοναδική τη μεγάλη, την τεράστια φωνή τη. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα Κρατιόμουνα σε ένα καφάσιμπύρες Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα Τι όνειρευόμουνα σε ένα καφάσιμπύρες τα λόγια σου τα ψεύτικα φαρμάκη και αγωνία Μοναχή μου παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε ερωτεύτηκα. Παιδεύτηκα σε αυτή την κοινωνία. Μόνο παντρεύτηκα, σε βρήκα, σε πιστεύτηκα και ρεζιλεύτηκα στην παλιοκοινωνία κοινωνία. Φοτιά και ανάσταση, καρδιά Πονάς και παστασί. Τα χρόνια που φτάσα. Ότι έχει δύναμη, κάνε τρελήν και δύναμη, τρελή δύναμη στο κόσμο που έρθαμε, φορτέςαμε. Περπάτησα, μου φέραν και τα δώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω τη ξεστράτησα. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω τη γονάτισα. Και παραστράτησα στην πρώτη κατηφόρα. Φοτιά για να καρδια, και σπαστει τα χρονια που φτασα να φωτια και δυναμη καρδια, 14. Το είδατε το βίντεο ε, με το αεροδρόμιο το συγκλονιστικό αυτό τεράστιο το μεγαλύτερο της Ευρώπης αεροδρόμιο στην ε, Τουρκία που πριν ξέρω, όπως ο μήνα εγκαινίασε ο Ερντογάν το νερό στον αεροδιάδρομο έφτασε μέχρι, το, μέχρι την κοιλιά των εργαζομένων δηλαδή κόντευε, το νερό κόντευε να φτάσει την κοιλιά των αεροπλάνων, των, αεροπλάνων, των σκαφών, των αεροσκαφών Πλημμύρισε το αεροδρόμιο, ε, απίστευτη κακοτεχνία, ε, μεγάλο έργο και αυτό, <laughs> σαν όλα αυτά του μεγάλου, του μοναδικού Ερντογάνν. Ψάξτε να το δείτε, είναι πολύ αστείο. Και εδώ έρχεται ο αγαπημένο, ο μοναδικό Νίκο Παπάo να μα δώσει την απάντηση. <Τι> αρέσει το τραγούδι γιατί αν θέλετε έχω και αντώνει. Ότι θέλετε, Έχω και να τάσα. Μετά τον Ισαία, ένα και ένα κάνω Να κάνω μια ερώτηση, η Φόφη τώρα πώς προέκυψε στη συζήτησή μας Πώς σας ήρθε αυτή τώρα η σκέψη και η ιδέα η μεγάλη Με αφορμή τα σχόλιά μας για τον Απόστολο Παύλο και τον Νίκο Παπά Εμπνευστήκαμε και μας ήρθε και η Φόφη στο νυαλό Τι να πω βρε παιδιά, δεν μπορώ ώρες ώρες πραγματικά δεν μπορώ να σας πιάσω Αλλά εντάξει, το προσπαθώ, είμαι σε καλό δρόμο και επειδή σε κάποιους αρέσουν τα τραγούδια που έχουμε εδώ και παίζουν, να τώρα τι έχω να σας βάλω. Ένα καταπληκτικό το οποίο το έχασα. Να το, το βρήκα. Αγαπημένο τραγούδι που πραγματικά ε, νομίζω ότι θα σας φτιάξει ιδιαίτερα το κέφι. Στο ίδιο μήκος κύματος ακινηθών. Δεν θα βάλω τον ήρεμο. προ το παρόν. Σαββέρ φούλα, πορεία μοναγή σου, πήγα το Να δουλούνε, δουλούνε, να Το παπορί από την Περσία δεν υπάρχει στο μου Έχω όμω ένα άλλο που ταιριάζει και θα σα αρέσει. θέλω να πιστεύω ε αγαπημένο. είναι τα τραγούδια που βάζω και σας εμπνέουν ε, για να μου λέτε για τη φρόφη και θα αρχίσω να ζηλεύω σιγά σιγά ε. <σταρθείς> αφιερωμένο λοιπόν στην κυρία Γεννηματά γιατί η κυρία Γεννηματά είναι ιδέα και είναι εδώ το κοινό του Αλμπέντο είναι τρελαμένο μαζί της να είναι καλά κι αυτή εκεί που είναι ξαναφύγεις <σταρθείς> πια στην αγκαλιά μου μίμου, μου ξαναφύγεις πια. Μάνκα μου μήνε με στην αγκαλιά σα παρακαλώ σας παρακαλώ παραπολεί, θα θυμώσω, δεν με έχετε μένη μου τένετε. Μίμου, ξαναφύγεις πια, μακκά μου, μηνε με στην αγκαλιά μου. Μίμου, ξαναφύγεις πια. Μου. Τι μπορεί να συμβεί μέσα σε μια εκπομπή από Μινάκα Φάτο να πάμε σε Τσίπρα, να πάμε σε Νίκο Παπά να πάμε σε Ιερόνυμο, να πάμε σε Φόφη Γεννηματά να πάμε σε Σωτηρία Μπέλου Νταλάρα και τα σχετικά Μέσα σε λίγη ώρα έχουν συμβεί τα πάντα στη ζωή μας αυτή εδώ, τη μικρή δύο ώρα ζωή κάθε Δευτέρα βράδυ Δύο ώρα εμπειρία, αλλά μοναδική εμπειρία. Δίχως μάνα, δίχως συγγέννης. Μη μου ξαναφύγεις πια, μακαμο μου. Μείνε μες την αγκαλιά. Όμορφα, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος Τι να βάλω Δεν θα σας βάλω ωραία μου. Όχι, δεν θα σας βάλω ωραία μου. Θα σας βάλω όμως αγαπημένη Την, ε, την σχολιάσαμε λίγο νωρίτερα Και επειδή τη σχολιάσαμε Να, πώς θα κλείσουμε Έτσι θα κλείσουμε απόψε Να το αφιερώσω και αυτό στην κυρία Γεννηματά, ε, σήμερα που έχει την απόψε που την τιμητική της <χω> Νομίζω ότι της, αυτό της πάει γάντι, το τραγούδι. <στολίκη> <στολίκη> Σε όλους λοιπόν τους του παξιμαδοκλέφτε αφιερώνω αυτό το τραγούδι να μια παξιμαδό κλέφτα. Τώρα που σε πήρα γυρεύει σούρ φέρτα. Τώρα πού σε πειράγιό γυρεύει σούρ τα φέρτα. Τραντικια. Τώρα που σε πήρα εγω γυρεύεις κουλαρικια. Τώρα που σε πήρα εγω γυρεύεις κουλαρικια. Είσουν ακόμη πολλοί τις και μαζεύετε τραντικια. Να πω καληνύχτα σε όλους ε, όσου αφήνουνε σιγά σιγά την παρέα, γιατί είναι και περασμένη ώρα και κάποιοι από μας βάζω και τον εαυτό μου. Έχουμε πρωινό-πρωινό ξύπνημα. Έξι παρατέταρτο αύριο, παρακαλώ. Ήσουν <μιλή> αξιπολίτη και μάζευες κοκόρους Τώρα που σε πήγα τα ζητάς αεροπόρους Τώρα που σε πήγα Φιλάκι. Χίλια χρόνια φυλάκι, τιμώρησα το χάρο. Να σ έχω πανταλεύθερη μαζί σου να γουστάρω. Να σ έχω πανταλεύθερη μαζί σου να γουστάρω. Χίλια χρόνια φυλάκι, τιμώρησα το χάρο. Πολύ ωραία. Και κάπου εδώ, κάπου εδώ φτάνουμε και απόψε στο τέλος. Ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν εδώ και απόψε αυτό το βραδάκι της Δευτέρας. Πολύ γλυκό βράδυ εδώ στην Κρήτη. Ελπίζω αν και η μισή Ελλάδα και ντύθηκε στα άσπρα. Εδώ επιμένει ο καιρός να είναι σχετικά ζεστός σε σχέση με το υπόλοιπο της χώρας. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που ήσασταν και απόψε εδώ. Ευχαριστώ εδώ την περιφέρειά μου που με ακούει φανατικά και μου στέλνει όμορφα λόγια και ευχές. Ευχαριστώ την Αθήνα, ευχαριστώ όλη την Ελλάδα, ευχαριστώ όλη την Ευρώπη, Αμερική, Καναδά, ε, Αυστραλία που ξέρω ότι με ακούνε και από εκεί και μου στέλνουν μηνύματα, να έχετε ένα πολύ γλυκό ξημέρωμα, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα αυριανή, μια καλή αυριανή όπως λένε και εδώ στην Κρήτη, γεμάτη εμπειρίες κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή, τον Μίνα Καφάτο, που ήταν απόψε κοντά μας και μας έκανε αυτή τη χαρά, μας έδωσε αυτή τη χαρά και μας έκανε αυτή τη τιμή να είναι εδώ. Να είστε καλά φίλοι, σας αγαπώ πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ.